Άσχηνος, τρελό, παιδί, ηλίθιος, αδερφή, γυναίκα, πρεζάκιας, ζητιάνος, σκυλιαδέσποτ, ο Τελευταίο των τελευταίων, από το πιο κάτω Για απ' τους κάτω. Τον Πάρια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Παρίας και Ιστορία του Reboot και αυτή την Παρασκευή. Παρασκευή 14 Νοέμβρη, σωτηρίου έτους 2025. Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει άλλη μια θεματική. γνωρίζετε ότι ο Παρίας πραγματοποιεί θεματικές με κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα, με πράγματα που μας απασχολούν, με πράγματα που θεωρούμε ότι δεν αναδεικνύονται έτσι όπως θα έπρεπε, και σήμερα έχουμε ακόμη μια φορά ένα καλεσμένο. Ε, σήμερα έχουμε μαζί μας τη Νατάσα Τσουκαλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τέλεια. ακούγεται μια χαρά. Κάνουμε live εδώ στην αυτοργάνωση και τα τεστ όλα γίνονται καταπληκτικά. Λοιπόν, γιατί έχουμε έρθει εδώ σήμερα. Ε, πήραμε τη σκητάλη από τη Ματίνα, εδώ στο Radio Reboot, και έχουμε φτιάξει σήμερα, έχουμε πει μάλλον, ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσουμε κάποια πράγματα από την Ατάσα περί ενός βιβλίου ε, το οποίο έχει εκδοθεί εδώ και ένα χρόνο, έτσι. Ναι, τελικά είναι ένας χρόνος, ναι. Ε, και αφού έκλεισε ένα χρόνο και ε, ε, ορίμασε, όπως συνθήκες γενικότερα, είπαμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Το βιβλίο λέγεται «Η στιμική φύση της αστυνομική βίας στην Ελλάδα». Ε, και αριθμοί πάμπολες σελίδες, κοντά ε, 400 σελίδες. Oh, μην τρομάζουμε τον αναγνώστη. <laughs> Οι μισές σελίδες είναι περιγραφές των γεγονότων, τα οποία αναλύονται. Έτσι. Ε, είναι γύρω στις 150 σελίδες το κείμενο έξω από τις περιγραφές, που καλείται να διαβάσει ο αναγνώστης. Ναι, και αυτά είναι εν μέσω, είναι σαν μια έρευνα από τη ε, διαβαμή. Σαν είναι έρευνα. Είναι έρευνα, τριών ετών έρευνα. Τριών ετών. Επιστημονική έρευνα. Ναι. Ωραία, τέλεια. Ε, και έχουμε να πούμε διάφορα. Αρχικά, ξεκινώντας από τον τίτλο, δηλαδή... Εδώ θα πούμε πράγματα τα οποία για κάποιους θα είναι ένα χαλαρό αποείγμα Παρασκευής. Δηλαδή, Δεν νομίζω. Α, ότι έχει συστημική φύση αστυνομική βία. Το ότι έχει συστημική φύση ε, κατά μία είναι το ξέραμε. Το ζήτημα ήταν να μπορούμε να το αποδείξουμε. Αυτή είναι η συμβολή του βιβλίου. Το να το λέμε ή να το υποθέτουμε ή να το πιστεύουμε... Είναι ένα θέμα. Το να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία στα χέρια μας είναι ένα εντελώς άλλο θέμα. Πολύ ωραία. Ε, νομίζω είσαι ξεκάθαρη ήδη πώς ξεκινάνε οι απαντήσεις και έρχονται. Ε, λοιπόν... Πριν αρχίσω τις ε, δαιμόνιες ερωτήσεις που έχει στείλει εδώ ο κόσμος και η συντακτική ομάδα του Παρία, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι πράγματα τα οποία μας απασχόλησαν γενικότερα, ειδικότερα και από ανθρώπους που διαβάσαν το βιβλίο και για ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν το βιβλίο και να πληροφορηθούν για, το, για την έρευνα που περιέχει. Λοιπόν, ε, θα πούμε το πώς ε, γεννήθηκε η ανάγκη του να γράψει αυτό το βιβλίο. Η ανάγκη γεννήθηκε κατά μία έννοια συγκυριακά γιατί μου είχαν προτείνει να συμμετέχω σε ένα ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να καλύψω ε, την Ελλάδα. Να συμμετέχεις ως... Ως ερευνήτρια. εγκλιματολόγος Εγκληματολόγος, εγκληματολόγος, εγκληματολόγος ναι. Νο αυτό. νομικός και εγκληματολόγος. Ε, και να, να καλύψω την Ελλάδα. Αυτό ήταν μια ε, σχετικά μικρή έρευνα δηλαδή η συμβολή δεν, δεν έπρεπε να είναι πολύ μεγάλη ε, και μέσα από αυτό μου έγινε μία πρόταση από έναν, τον εκδοτικό οίκο Πέτερ Lang, που είναι γερμανικός αλλά από την, ετε, τα ταγραφία στην Οξφόρδη μου έγινε μία πρόταση να γράψω ένα βιβλίο για την αστυνομική βία ε, εγώ ούτως ή στο το μελετούσα το θέμα ε, χωρίς όμως να έχω κατά νου να γράψω βιβλίο πιο πολύ το έβλεπα να έγραφα κάποιο ένα ή δύο άρθρα ενδεχομένω. Οπότε δέχτηκα την πρόσκληση των Βρετανών, ε, γράφτηκε το βιβλίο στα αγγλικά και το μετέφρασα στα ελληνικά και είναι η έκδοση για την οποία μιλάμε. Ε, το ερώτημα τώρα πέρα από το συγκυριακό, ε, το οποίο έθεσα για, σαν, σαν μπούσουλα για το βιβλίο, είναι γιατί διαιωνίζεται η αστυνομική βία. Δεν ήταν το ερώτημα ούτε πώς εκδηλώνεται, ούτε πότε εκδηλώνεται ήταν το «γιατί», αν υποθέσουμε ότι δεν την θέλουμε, θεσμικά μιλώντας, «γιατί διαιωνίζεται». Σε αυτό το ερώτημα που έθεσα στον εαυτό μου ουσιαστικά, κλήθηκα, αυτοκλήθηκα μάλλον, να απαντήσω. Και σε αυτό το ερώτημα, η απάντηση είναι «διότι η φύση της είναι συνειδητά συστημική». Αυτή είναι η απάντηση. Ε... Να, το, να ρωτήσω ναι. κάτι ιστο, ιστορικό. Α, νομίζω οι πρώτες καταγραφές π.χ. καταστολής σε πορεία ανθρώπων φοιτητών από το 1800 κάτι είχα διαβάσει. Από τότε έχει ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Για το ελληνικό κράτος μιλάμε, το ναι. οποίο δημιουργήθηκε περίπου τότε και αυτό. Ναι. Ε, από τότε υπάρχει αριθμός που μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ε, η αστυνομία έχει... Δεν υπάρχουν, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον ούτε στην Ελλάδα, αλλά ούτε και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, δεν υπάρχουν επίσημες καταγραφές, ε, νεκρών έστω, στα χέρια της αστυνομίας, όπως λέμε. Οι καταγραφές που έχουμε και στην Ελλάδα, αλλά και, ξέρω εγώ, στη Γαλλία, στη Γερμανία και ούτω καθεξής, έχουν γίνει από την κοινωνία των πολιτών, τώρα κατά πόσο είναι αξιόπιστες, ξατάτε ανά χώρα, ανά ιστορική περίοδο, ανά περίπτωση, δεν μπορώ να γενικεύσω... και είναι ουσιαστικά οι μόνοι καταγραφές που έχουμε. Ε, αν πάμε πολύ πίσω, στον 19ο αιώνα, εκεί εντάξει, ενδεχομένως οι ιστορικοί έχουν δει τα αρχεία... και έχουν κάνει μία καταγραφή, αλλά για το, για το σήμερα, το σήμερα στην Ελλάδα έστω από το 1975 και μετά... έχουμε καταγραφές, υπάρχουνε. Αλλά δεν έχουνε κανένα θεσμικό, θα έλεγα, κύρος ή έστω μία θεσμική αξιοπιστία. Δηλαδή, κάποια περιστατικά έχουν όντως συμβεί, κυρίως όταν είναι επιγραμματικά αναφέρονται. Λες τώρα, έχει συμβεί, ψάχνεις να βρεις στο ίντερνετ. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Λογικό, γιατί ενδεχομένως δεν έχουν κατέβει τα αρχεία. Άρα πρέπει να κάνεις έρευνα στα αρχεία των εφημερίδων... για να δεις τι πραγματικά έχει συμβεί και αναφέρεται επιγραμματικά σε μία ιστοσελίδα... Αυτό είναι αντικείμενο άλλης έρευνας. Σοβαρής έρευνας και δύσκολης. Σίγουρα, γιατί ακούμε πολλές φορές ε, στις πορείες και στο δρόμο ονόματα όπως ε, πέτρουλας, ε, ε, διαμα... υπάρχουν διάφορα άτομα τα οποία ψάχνοντα μετά ε, γνωρίζει ότι ε, ναι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πεθάνει ε, σε πορείες... Ε... Α, αυτό που είναι ενδιαφέρον ε, για την Ελλάδα μιλάμε Κουμής, έτσι. Ναι, μα, ακριβώς αυτό. Ότι από το 1975 μέχρι τώρα εάν απομονώσουμε ε, τα περιστατικά των νεκρών από σφαίρα και μόνο που ας πούμε είναι πιο ε, σίγουρα ως γεγονότα. Δηλαδή δεν τα αμφισβητεί κανείς. Βλέπουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αν μου επιτρέπετε να το αποκαλέσω έτσι, ότι από το 75 μέχρι το 80 δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν έχουμε νεκρούς. Το 80 έχουμε τρεις. Μετά δεν ξανασυμβαίνει τίποτα. Ε, εννοείται ότι αφήνω απ' έξω τις συνωριακές ζώνες. Έτσι, γιατί εκεί είναι μια άλλη, μια άλλη κατάσταση. Και θολή. Ναι. Ε, το 85 έχουμε την δολοφονία Καλτεζά η οποία όμως είναι παρορμητική, είναι εκδικητική. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Και μετά φτάνουμε ουσιαστικά. Ε, αφήνω επίσης απ' έξω τις δολοφονίες ε, ατόμων που εμπλέκονταν σε ένοπλες οργανώσεις ή που οπλοφορούσαν, γιατί έχουμε πολλές κακοποιούς, μέλη ένοπλων οργανώσεων, τα αφήνω και αυτά απ' έξω. Μιλάω για τους άοπλους, τα άοπλα, θύματα. Και μετά φτάνομαι στο 2008, το οποίο επίση είναι παραορμητικό, εκδικητικό. Δεν είναι οι τρει που είχαμε, το 1980 ουσιαστικά. Από το 2008 και μετά, Έλληνα που εμείς εντό εισαγωγικών αναγνωρίζουμε ως Έλληνα, δεν έχει ξανασκοτωθεί από σφαίρα αστυνομικού. Κάτι μετανάστες, κάτι τσιγκάνι. Ναι. Μετά από ό,τι έγινε το Δεκέμβρη του 8, δεν ξαναπυροβόλησαν εντό εισαγωγικών καθαρό Έλληνα. Όταν το κοιτάξουμε λίγο και δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, βλέπουμε το εξή. Γιατί τρει νεκροί ξαφνικά το 1980? Γιατί υπήρχε ο κίνδυνο να ανέβει μία σοσιαλιστική κυβέρνηση στη χώρα τότε, υπενθυμίζω. Δεν είναι τυχαίο, αν το δούμε, τις ιστορικές καμπύλε. πότε οξύνεται η αστυνομική βία. Ξαναλέω, για σφαίρε, μιλάμε. Πότε εξαφανίζεται... Και τελικά, τι ακριβώς στοχοποιεί. Το ότι μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου δεν ξανασυνέβη παρόμοιο γεγονός, έχει παρατηρηθεί και στη Γερμανία και στη Γαλλία και, στην, και στο Ηνόμενο Βασίλειο. Δολοφονίες που προκάλεσαν μεγάλες ταραχές και επεισόδια, άργησαν πολύ οι εκάστοτε αστυνομικές δυνάμεις να το ξανακάνουν. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό είπα ότι τα περιστατικά Γρηγορόπουλου και Καλτεζά... ήταν παρορμητικά. Δεν σχετίζονται ουσιαστικά αυτά τα περιστατικά... με τις τρεις δολοφονίες Κουμίκανε Λοπούλ το 80. Που δεν ήταν παρορμητικά και εκδικητικά. Ήταν άλλου τύπου δολοφονίες... Και ναι, βέβαια από τότε είδαμε ε, αυτούς που είπαμε ότι δεν ήταν καθαροί Έλληνε. Μιλάμε για του τσιγκάνου, οι οποίοι έχουν δεχθεί πάμπολες φαίρες γενικότερα. Ε, ναι. Έχουμε βρει τον κακοποιό τον κακό, ο οποίο δεν είναι στα χρώματα του καθαρού Έλληνα. Οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί για λίγο βενζίνη, επειδή δεν σταμάτησαν σε ένα μπλόκο στη Θηβόν. Μιλάμε για απλά καθημερινά πράγματα. Ε, δολοφονίες σε, σε ελέγχου στοιχείων έχουμε. Εγώ μιλούσα προηγουμένως για διαδηλώσει ή σε πλαίσια διαδηλώσεων... Να ναι, μιλάω ναι. γενικά για... αλλιώς έχουμε σε ελέγχους στοιχείων, έχουμε δολοφονίες από σφαίρες. Αλλά δεν, δεν αναφέρω σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ε, τα τελευταία χρόνια, ναι, είμαστε πιο προσεκτικοί... και στοχεύουμε ε, τους ιδιαίτερα ευάλωτους που ξέρουμε ότι οι αντιδράσεις... ούτως ή άλλως μία φορά υπήρξαν αντιδράσεις με τον σαμπάνι. Και αυτές βραχ... θα έλεγα, έτσι. Το ξεχάσαμε γρήγορα, γιατί ακριβώς δεν είναι δικός μας. Ναι, όπως οι υπόλοιποι στον Εύρο, ε, οι άνθρωποι που περνάνε από... Αυτοί καλά επιπλέον δεν είναι καν Έλληνες. Ναι. Έτσι. Ο Νίκος Σαμπάνης, πήγαμε να διαδηλώσουμε και μετά απλά τον ξεχάσαμε. Και εμείς και τα Μουμουέ. Όπως έγινε και με το Φραγκούλι. Το Κώστα Φραγκούλη. Η δίκη του η δίκη του δράστη ουσιαστικά δεν καλύφθηκε από τα ΜΟΜΕ. Δυόμιση χρόνια μετά το Συμβάν. Ας μην το πάμε παραπέρα. Νομίζω ότι ναι, είναι ναι, σαφές τι εννοούμε. Όχι, ως προς εμάς πλέον. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, και υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσει όπως το Μανιουδάκη στην Κρήτη, το όπου δεν ήταν αποσφαίρε ήταν ναι. ε, πάλι σε, σε ε, έλεγχο στοιχείο. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Όχι, δολοφονίες ε, σε ελέγχου στοιχείων είναι πολλές. Εκεί που είναι εντελώς γκρίζα ζώνη είναι τι συμβαίνει στα κρατητήρια, στα κελιά γενικότερα μιλώντας. Στο, στο καλύτερο κρατήριο του κόσμου, στην ομόνια. Ε, όχι μόνο. Εκεί όμως είναι γκρίζα ζώνη. Γιατί όταν, αν δεν έχουμε τη δικογραφία έστω στα χέρια μας, δεν, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί πραγματικά. Εκεί είναι πολύ δύσκολο να κάνεις καταγραφή και να αποδώσεις αυτούς τους θανάτους σε ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας. Οκ. Okay. Λοιπόν, ε, να σε κάτι άλλο τώρα. Υπάρχουν παρόμοια βιβλία ή έρευνες ανέτρεξε σε κάποια πράγματα. Υπάρχουν στο εξωτερικό γίνει αντίστοιχα. Όχι. <laughs> όχι. Για να το περίμενα κατηγορηματικό. <laughs> παγκοσμίω, όχι. <laughs> Όταν αναρωτήθηκα, δηλαδή ξαφνιάστηκα, ε, νομίζω ότι δεν τα ήξερα γιατί δεν τα είχα ψάξει. Όταν πραγματικά έψαξα και είδα ότι όχι, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο... ...ομολογουμένως αναρωτήθηκα γιατί. γιατί. Ε, όταν ξεκίνησα την έρευνα κατάλαβα. Ο, ουσιαστικά ήταν στα όρια του ανέφικτου. Είναι τέτοια η αδιαφάνεια και η δυσκολία συλλογής αποδείξεων... ...που... Πραγματικά είναι φορές που κανχαζα και έλεγα απορούσες γιατί δεν έχει γίνει αλλού τέτοια έρευνα ε, και κανχαζα πια. Ε, συνεχίζω να ρωτάω. Π.χ. Ε. Ε, στη Γαλλία που είχαμε στ' τη και στο 2000 συγκεκριμένους θανάτους ανθρώπων σε γκέτο που μετά κάηκαν τα προάστια. Ναι, το okay. 2005. Ναι. Ε, και από το γαλλικό κράτος το λέω έτσι, υπέθεται ότι θα υπήρχαν άνθρωποι από, από οργανώσει ή από το ίδιο το κράτος να ε, κάνει μια έχουν δουλειά. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες για την αστυνομική βία στη Γαλλία, αλλά όχι από αυτό το πρίσμα. Έχουν γίνει ως προς τα μοντέλα αστυνόμευσης, ως προς τα κίνητρα α, ...που μπορεί να πυροδοτήσουν την αστυνομική βία, δηλαδή αν υπάρξουν παράμετρη, εξωτερικές παράμετροι και ούτω καθεξής, έχουν γίνει τίτες μελέτες. Πρόσφατα έχουν αρχίσει να το μελετάνε αλλιώς, αλλά όχι τόσο διεξοδικά. Δηλαδή, γιατί ακριβώς είναι ε, στα όρια του μαζοχισμού να το κάνεις. Δεν δηλαδή είναι τρομακτικά δύσκολο, γιατί παρεμφερής αδιαφάνεια υπάρχει και στη Γαλλία. Σε απόλυτη τιμή, όταν μιλάμε για ποινικέ δικογραφίες, είναι απόρριτες. Αν δεν βρεις το θύμα ή το δικηγόρο του, δεν έχεις πρόσβαση, δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Πριν φτάσει στο ακροατήριο και στο ακροατήριο να φτάσει, πρέπει να ψάξεις να βρεις τι έχουν πεί τα μωμουέ αν έχουνε καλύψει τη δίκη. Οι πειθαρχικέ διαδικασίε είναι εξίσου απόρριτες. Πολλαπλά απόρριτε γιατί τι κρατάει συνειδητά απόρριτες και η Ελλά. Επίση, ακόμα και το θύμα πολλές φορές και ο δικηγόρος δεν γνωρίζει τι γίνεται με την πειθαρχική έρευνα. Οπότε, πώς ακριβώς θα μαζέψεις τα στοιχεία. Επιπλέον, πολλά περιστατικά, γιατί αποδελτίωσα πρωτογενώς περιστατικά από τα ΜΟΜΕ, αλλιώς δεν, δεν έβγαινε άκρη. Δηλαδή, ο συνήγορος του πολίτη, ε, τα περιστατικά είναι ανώνυμα. Μερικά μπορείς να καταλάβεις που αναφέρονται, αλλά καταρχήν δεν καταλαβαίνει. Δεν υπάρχουν καταγραφές. Οι καταγραφές αυτές που είπα που έχουν γίνει από συλλογικότητες δεν περιλαμβάνουν τους τραυματίες. Δηλαδή δεν δε βγάζεις άκρη, που τα έκανε πρωτογενή από δελτίους. Ωραία. Βλέπεις τα δε διαδήλωση που έγινε στην Αθήνα. Δε λοκάνη για επαρχία. Τρεις τραυματίες. Εκ των οποίων οι δύο βαριά, με, με κακώσει, κρανιογεφαλικές κακώσει. Ναι, ποιοι είναι. Πώς τους βρίσκεις. Θέλει μια. Μεγάλη δικτύωση. Να φτάσεις μέχρι να βρεις ποιοι είναι αυτοί οι τραυματίες. Και καλά στην Αθήνα, ξαναλέω, άμα είναι επαρχία. Και καλά να είναι Θεσσαλονίκη. Αν είναι σε πιο μικρή επαρχιακή πόλη. Στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, οπουδήποτε. Ναι. Το να, να εντοπίσεις τα θύματα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Μερικές φορές ήταν πολύ απλό και μερικές φορές... Εντάξει, Κά, κάποια δεν μπόρεσαν να τα εντοπίσουν ποτέ. Τα μου μου έτσι κι αλλιώς το αστυνομικό δελτίο κάπως δεν βγάζουν τις περισσότερες Μερικές φορές. Μερικές φορές είχαν ονόματα. Μερικές φορές, αλλά πολλές φορές τα θύματα είναι ανώνυμα. Στην τάδε διαδήλωση, 12 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρει διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ναι, ποιοι είναι. Το νοσοκομείο δεν θα σου δώσει τα ονόματα. Ποιοι είναι αυτοί. Και αρχίζει. Από συλλογικότητες, από δικηγόρους, από αυτό, από εκεί, κάπως να βγάλεις κάποια στιγμή έβγαζα άκρη. Και τα ονόματα να τα έχεις. Ποιος είναι αυτός, ρε, παιδιά, ή αυτή. Το ξέρει κανείς. Όχι. Συνήθως. Έτσι. Και αρχίζεις το ψάξιμο. Ε, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο αυτό και μερικές φορές δεν ξέρεις, δηλαδή σε πολλά δεν έβγαλα άκρη. Και με βοήθησε ο συνήγορος του πολίτη για τα ορφανά περιστατικά που έλεγα. Γιατί δεν βρήκα ούτε το θύμα, ούτε δικηγόρο. Οπότε απευθύνθηκα στο συνήγορο του πολίτη... ...παρότι είναι τραγικά υποστελεχωμένοι, παρότι, παρότι μου είπανε... ...όταν κατάλαβαν τι προσπαθώ να κάνω, μου είπανε... ...ε όχι, σε αυτό θα βάλουμε πλάτη. Θα δουλέψουμε υπερορίε σε αυτό πασαραν. Α, γιατί ζήτησα ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία, λέγοντας είμαι ερευνήτρα, είμαι η ΤΑΔΕ λοιπά. Και έστειλα μία λίστα με περιστατικά, συνοπτικά παρουσιασμένα, δηλαδή ΤΑΔΕ τά, ημερομηνία, ΤΑΔΕ διαδήλωση στην Αθήνα. Τελεία. Ερώτημα. Έχει διαταχθεί η διενέργεια πειθαρχική έρευνας και πήρα απάντηση προσωπικά δεδομένα. θα κινηθώ νομικά ως προς αυτό. Το, Δηλαδή, εντό των επόμενων ημερών, σκοπεύω να κινηθώ νομικά για ένα λόγο. Έχουν δώσει αυτή την απάντηση και σε άλλους και σε άλλες. Προσωπικά δεδομένα πάντα του... Δεν, ποιο προσωπικό δεδομένο στο να έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα, από το προσωπικό που είναι, δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει δεδομένο. Πού είναι το προσωπικό. Έστειλα ανταπάντηση. Διεξοδικά νομικά. νομικό με τυπικά είμαι και δικηγόρος του Δουσουά. Έστειλα μία πολυσέλιδη απάντηση. Λέγοντας δεν ζητώ προσωποποιημένες πληροφορίες. Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω εκείνο. Ζητάω να μάθω εάν έχει διαταχθεί και αν έχει υπάρξει ένα πόρισμα συνοπτικότατα, απρόσωπα το πόρισμα. Αρχιοθετήθηκε, επιβλήθηκαν κυρώσεις, τι είδους κυρώσεις. Αυτό. Και ξαναπέρνο απάντηση προσωπικά δεδομένα. Ας αποφασίσει, δεν λέω τη λέξη δικαιοσύνη γιατί δεν σέρνω τις λέξεις στο βούρκο πια, έχω βαρεθεί. Ας αποφασίσει το αρμόδιο δικαστικό σώμα. Είναι οι περιβόητες αυτέ που ψάχνεις, οι οποίες είναι μια μυθοπλασία σου ρεαλιστικής φύσης. Ε... Η μυθοπλασία πρώτα απ' όλα είναι στο τι νομίζουμε όταν λέμε ΕΔΕ εμείς. Ε, δεν είναι ότι όταν λέμε οι ΕΔΕ αρχιοθετούνται ότι ξεπλένουμε την ελληνική αστυνομία... αλλά απέχουμε τόσο πολύ από την πραγματικότητα... Να διευκρινίσω τι εννοώ. Από την έρευνα προέκυψε ότι ε, τα περιστατικά που έρευνησα... τα οποία ήταν 136 περιστατικά... Ε, ανα, αναθεματικές κατηγορίες. Για τις κατηγορίες που είχαν ε, ενισχυμένη ε, συνταγματική προστασία... ...δηλαδή οι δημοσιογράφοι και οι βουλευτές... ...και για τους δικηγόρους που έχουν ειδική δοση δική... ...δηλαδή ενισχυμένη νομική προστασία... ...τα περιστατικά που μελέτησα τα μελέτησα εξαντλητικά όσα βρήκα... ...και είναι από το 17 μέχρι τα μέσα του 22... Οι πολύπες κατηγορίες ε, που είναι οι, οι διαδηλώσει, ε, ο μέσος πολίτης, η καθημερινή αστυνόμευση... και οι ευάλωτε ομάδες, δηλαδή Ρωμά μετανάστες του άσυλο... επειδή ο αριθμός των περιστατικών που εγώ αποδελτίωσα ήταν ηλικιώδης... περιόρισα την περίοδο από το 19 έως τα μέσα του 22, Ακόμα και έτσι τα περιστατικά ήταν πάρα πολλά... Οπότε έχω αντιπροσωπευτικά περιστατικά, είτε λόγω σοβαρότητας, είτε λόγω συχνότητας, όποτε βλέπεις μοντέλα συμπεριφοράς, είτε λόγω ε, διασποράς στην επικράτεια για να φανεί ότι δεν γίνονται όλα μόνο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχω κρατήσει. Ε, εννοείται ότι για τους Ρωμά και τους μετανάστες έχουμε το ανάποδο πρόβλημα ότι αυτά τα περιστατικά είναι ελάχιστα γιατί δεν καταγγέλλονται. Παρόλα αυτά, λοιπόν, στα περιστατικά αυτά, γιατί σε για δεν μιλάγαμε, ε, ένα στα δύο δεν διερευνάτε ποτέ. Οπότε, μάνι-μάνι, όταν λέμε «Η ΕΔ» ορχιοθετούνται, δεν ξέρουμε τι λέμε. Από το ένα στα δύο που διερευνάτε, η «Δ» είναι μία ισχνή μειοψηφία. «Δ» εδέ ειναι «ένορκη Εδέ σημαινει εξέταση», έτσι. Ενώ θα έπρεπε σε πολλά περιστατικά να διαταχθεί η διενέργεια ένορκης, διατάσουν τη διενέργεια προκαταρτικής. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί οι προβλεπόμενες ποινέ στην προκαταρτική είναι επίπληξη και πρόστιμο. Τελεία. Άρα δηλαδή έχουμε δυσανάλογα ήπιες προβλεπόμενες ποινές, εάν επιβληθούν κιόλα, ως προς το τι έχει διαπραχθεί. Εμείς αυτό το αγνοούμε, ότι συμβαίνει, παράνομα, παράνομα, δηλαδή εξόφθαλμα παράνομα. Η εδέ είναι υποχρεωτική αν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός, η εδέ είναι υποχρεωτική αν υπάρχει απόδειξη, το χάρη βίντεο. Έχω πολλά περιστατικά με βαρύτατους τραυματισμούς, με βίντεο, με αυτόπτες μάρτυρες, προκαταρτική διατάση. Τώρα, αν θα αρχιοθετηθεί ή όχι, είναι δευτερογενές πρόβλημα. Και ένα στα δύο, παρά την ύπαρξη συντριπτικών αποδείξεων, παρά τα πάντα, δεν διατάσετε τίποτα και δεν διενεργείται τίποτα. Αυτό ήταν που ούτε εγώ το γνώριζα και το ανακάλυψα μέσα από την έρευνα. Και λέω, κοίτα να δεις που οι ΕΔΕ τελικά δεν αρχιοθετούνται, κάτσε πρώτα να είχαμε ΕΔΕ. Εδώ έχουμε ένα μηδέν στο πηλίκον και ένα ελάχιστο πόσο ΕΔΕ. Είναι ένα τρόπο το στρίβιν που λένε. Ε... Όχι, ε, δεν είναι τόσο απλό. Στους δημοσιογράφους τα μη διαρευνημένα περιστατικά είναι 76,6%. Είναι ηλικιώδες. Καταρχήν δεν διαρευνώνται όταν αφορούν δημοσιογράφους. Το 50, το 49, κάτι που λέω είναι ο μέσος όρος. Σε δημοσιογράφους μιλάμε σε διαδηλώσει σε μεκρότου τα πρόσωπα. Έχουμε δει διάφορα το τελευταίο καιρό. Ε, το, το ενδιαφέρον, γιατί εκεί φαίνεται τι πραγματικά υπάρχει από πίσω. Ε, δηλαδή αυτό που εγώ θεωρώ ότι έχω αποδείξει μέσα από το βιβλίο δεν είναι μέσα από τις πράξεις και τα γεγονότα. Είναι από την απουσία πράξη. Ή τη σιωπή σε σχέση με το δημόσιο λόγο. Όταν μελέτησα... Τι είναι αυτά τα περιστατικά που δεν Ποια είναι τα κοινά σημεία. Δηλαδή με τι κριτήριο τελικά. Όταν βλέπεις ότι ο νόμος δεν τηρείται. Ωραία το έχουμε. Ωραία με τι κριτήριο αποφασίζει η Ελάς Αν θα διερευνήσει ή όχι. Άσχετα ξαναλέω από την έκβαση της διαρεύνησης. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εκεί φαίνεται το τι παίζει. Λοιπόν... Τα περιστατικά που δεν διερευνήθηκαν, ε, αφορούν σχέσεις εξουσίας. Τι εννοώ, είτε τα θύματα, δεν είναι φορείς εξουσίας καμίας μορφής. Ποιοι δεν είναι φορείς, να τους δημοσιογράφους. Όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι freelancer δεν διαρευνούνται τα περιστατικά που τους αφορούν. Όσο σοβαρός κι αν είναι ο τραυματισμός, όσα βίντεο κι αν υπάρχουν, εάν είσαι αυτοαπασχολούμενος φωτορεπόρτερ ή freelancer ή δημοσιογράφος, δεν θα διαρευνηθεί. Δεν υπάρχει ένας ισχυρός εργοδότης από πίσω να του σταλθεί ένα συμβολικό μήνυμα. Σας λαμβάνομαι υπόψη, κύριε εργοδότη, άσχετα την έκβαση της διαρε δεν μπαίνουμε στον κόπο της χαρτούρας για τον τίποτα. Δεν είσαι λοιπόν φορέας εξουσίας. Ε, μπορεί να είσαι φορέας ανταγωνιστικής εξουσίας. Να είσαι βουλευτής. Να είσαι γιατρός. Να είσαι δικηγόρος. Να ξεί. Μπορεί να είσαι... Άτομο που αμφισβητεί την εξουσία της ελληνικής αστυνομίας, π.χ. δικηγόρη. Ή πολίτες που βγαίνουν και λένε, αυτό που κάνεις είναι παράνομο. Αμφισβητείς εκείνη τη την εξουσία του ένστολου. Ε, δεν θα διαρευνηθεί αυτό που θα πάθεις. Απλό δεν είναι. Ή αμφισβητείς την εξουσία... Άλλων φορέων εξουσίας. Πριτανία. Δικαστική είναι. εργοστάσιο στο βόλο. Το αναφέρω έτσι. Για την υπόθεση Μάγκου. Αμφισβητής βιομηχανό. Αμφισβητής την εξουσία του πανεπιστημίου. Αμ δεν θα διαρευνηθεί αυτό που θα πάθεις. Απλό δεν είναι. Απλό ακούγεται. Γιατί το καθοριστικό στη συμπεριφορά, στη διαχείριση μάλλον των περιστατικών αστυνομικής βία, καλά και στην εκδήλωση τελικά, είναι η σχέση εξουσίας. Στη συντριπτική πλειοψηφία. Ε, δευτερευόντως, μιλάω για το σύνολο των περιστατικών, είναι το διολογικό κίνητρο. Το διολογικό κίνητρο είναι πολύ ισχυρό στο αν θα υπάρξει η αστυνομική βία και αν θα διερευνηθεί σε ό,τι αφορά τις διαδηλώσεις. Εξού και εξεγελιόμαστε και λέμε τελικά η αστυνομική βία είναι, έχει ιδεολογικό υπόβαθρο. Ναι, έχει. Αλλά όχι τόσο όσο νομίζουμε. Είναι πρώτα απ' όλα σχέσει εξουσία. Ε, ΟΜΕΣ. Επίση για του δημοσιογράφου. Ε, ποιοι άλλοι δεν έχουν εξουσία. Δεν έχουν εξουσία κάποιοι που δουλεύουν σε επαρχιακές ενημερωτικές ιστοσελίδες ε, με χαμηλή επισκεψιμότητα. Άσε μας τώρα εντάξει, το μικρό επαρχιακό site. Και επίσης δεν διαρευνούνται επιθέσεις που γίνονται στην Αθήνα εντάξει, σε ομάδες δημοσιογράφων. Και όχι σε έναν μεμονωμένο. Δεν είναι ομάδα δημοσιογράφων ή φωτορεπόρτερ. Εντάξει, θα υπάρξει μια συνδικαλιστική καταγγελία. Χαίρο πολύ. Σιγά μην κάτσουμε να το διαρευνήσουμε για μια συνδικαλιστική καταγγελία. Ειδικά δεν έχουν υπάρξει σοβαροί τραυματισμοί. Και πάει λέγοντας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Που όταν λέμε αφελώς οι ΕΔΕ αρχιοθετούνται, δεν συνειδητοποιούμε. Τι πραγματικά συμβαίνει. Oh, το πρώτο αστέρι μέχρι τώρα είναι η σχέση εξουσία. Αυτό είναι ο τίτλο κάπω τη εκπομπή από ό,τι καταλαβαίνω. <Και, ναι. Ε, και σίγουρα ε, κάποια πράγματα από αυτά που μόλι είπε είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Και ο διαχωρισμό που έκανε με τις ΕΔΕ που θα, αρχιωθ, ε, που θα μπουν σε, στο αρχείο. Αυτέ που θα μπουν στο αρχείο, πάμε πίσω ότι τι έχουν κάποιε δεκάδε, εκατοντάδε, οι οποίε όχι. Ακριβώς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εικόνα πραγματικά. Αυτό λέω, έκανα μία έρευνα, αποδελτίωσα, α, α, κράτησα από όσα περιστατικά βρήκα, 136 που τα μελέτησα. Ε, τα άλλα που δεν μελέτησα και τα είχα αποδελτιώσει, δεν ξέρω δηλαδή τι ποσοστά θα έβγαιναν τελικά. Δηλαδή μπορεί να είναι χειρότερη η πραγματικότητα από αυτό που έχω ανακαλύψει. Καλύτερη πολύ δεν νομίζω να είναι ειλικρινά. Και δεν το λέω κακόπροαίρετα, αλλά δεν θα Δεν έχω καμία ένδειξη δηλαδή, να μου δώσει μία κάποια ε, αισιοδοξία. Ε, το πιο ενδιαφέρον, όμως, μια και είμαστε σε σχέσεις εξουσίας, είναι ότι αυτές οι σχέσεις εξουσίας που εκδηλώνονται από το ένστολο προσωπικό της ελάς. προς την κοινωνία, που εκδηλώνονται από την ηγεσία της Ελλάδα προς την ακάστοτε κυβέρνηση και προς το δικαστικό σώμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό λοιπόν, το, το, αυτό που το αποκαλώ φαντασιακή παντοδυναμία, το φαντασιακό μάλλον της παντοδυναμίας της Ελλάδα, το οποίο επιδιώκει να το επιβάλει με κάθε τρόπο, και προς τα κάτω σε μας αλλά και προς την, τους θεσμούς το δικαστικό σώμα, και την εκάστοτε κυβέρνηση, αυτό λοιπόν το εξουσιαστικό, το σκληρά αυταρχικό πρόσωπο, δεν το εντοπίζουμε στις ενδοαστυνομικές σχέσει. σχέσεις. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά περιστατικά απειθαρχίας, παραβίασης κανόνων εμπλοκής, παραβίασης εντολών, τα οποία δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, το σκληρά εξουσιαστικό πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας είναι μόνο εξωστρεφές και προς τα μέσα είναι ως να υπάρχει ένας κανόνας, άτυπος βέβαια, που τον έχουν θέσει οι από τα κάτω λέγοντας «Αν θέλετε να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν θα μας πιέζετε πάρα πολύ». Δη... Άτυπα. Εννοείται έτσι, δεν έχει υποθεί κανονικά ποτέ έτσι υποθέτω, αλλά η αίσθηση που δημιουργείται είναι αυτή. Διότι δεν καταλαβαίνεις γιατί έχουμε πάρα πολλές παραβιάσεις κανόνων εμπλοκής που μένουν ατιμόρητες. Ούτε ένα πρόστιμο. Ατιμόρητος σημαίνει ατιμόρητος. Πιο πρόστιμο. Να θυμίσω ότι στον θάνατο του Νίκου Σαμπάνη έχει αποδειχθεί ότι παράκουσαν τις εντολές του κέντρου επιχειρήσεων. Εδώ έχουμε την απόδειξη. Και όμως βγήκανε συνδικαλιστές αστυνομικοί και βγήκανε και υπουργοί και είπανε ότι η εντολή ήταν παράνομη. Δηλαδή καλύπτουμε την απειθαρχία βαφτίζοντας παράνομη την νόμιμη εντολή να σταματήσουν την καταδίωξη. Που η καταδίωξη λόγω του πρωτοκόλλου του, επειδή θα μπορούσε να επιφέρει στου δρόμου κάποιο άλλο, είπανε, σταματήσει την εμπλοκή, σταματήσει η καταδίωξη. Η, η καταδίωξη, κοιτάξτε, ε, ε, εδώ έχουμε αυτό που λέμε σύγκρουση ένωμων συμφερόντων. Δηλαδή υπήρχε η, πιθ, η υπόνοια, γιατί τότε δεν το ήξεραν, κλοπής, άρα δηλαδή ένα έγκλημα, ένα κατά τη περιουσία, τα οποία σε απόλυτη τιμή είναι χαμηλή βαρύτητα αδικήματα, και ο υψηλό κίνδυνο πρόκληση. Τροχαίου ατυχήματος, το οποίο θα επέφερε τραυματισμού ή και θάνατο. Το να συγκρίνεις τα περιουσιακά στοιχεία με την ασφάλεια και τη ζωή, νομικά μιλώντας, δεν είναι συγκρίσιμα. Προφανώς και δίνεις προτεραιότητες στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και ασφάλειας. Ε, και τι να κάνουμε τώρα για το περιουσιακό στοιχείο που εκλάπει. Θα δούμε αν θα το βρούμε. Γι' αυτό ήταν ενόμιμη εντολή. Δεν, αν θυμηθούμε από πού ξεκίνησαν και πού κατέληξαν ω καταδίωξη. Ξεκίνησαν από το ΕΓΑΛΕΟ, κάπου, νομίζω, κάπου στη ξεκίνησαν Ναι, και κατέληξαν στο πέραμα. Στο πέραμα, ναι. εντάξει. Περνώντα με κόκκινου, με κόκκινα φανάρια, κάνοντα τα μέρια όσα. Προφανώ και ήταν νομιμότατη η εντολή. Ούτε αυτοί να σκοτωθούν, ούτε ο το οδηγό του αυτοκινήτου να σκοτωθεί, ούτε κάποιο διερχόμενο να σκοτωθεί. Και όμως, το γεγονός ότι παράκουσαν και υπάρχει απόδειξη, βγαίνουν και τα ματιά τους ότι η εντολή ήταν παρανομή. Πόσο μάλλον δεν υπάρχει απόδειξη. Διότι οι κανόνες εμπλοκής είναι απόρριτοι. <χει> το ότι απαγορεύεται να χτυπούν κεφάλια και ζωτικά όργανα είναι απόρριτο. Η να ρίχνουν δακρυγόνα στο ύψο κεφαλιού σε φωτιά. Ένα, ένα, Μιλάμε mm. πρώτα απ' όλα να χτυπήσουν κεφάλια ή ζωτικά όργανα. Απαγορεύεται. Ναι, αλλά εμεί δεν μπορούμε να το επικαλεστούμε αυτό, γιατί ο κανόνας είναι απόρριτο. Η ελάχιστη απόσταση ρήψη δακρυγόνων ή κροτούλάμψη είναι προσδιορισμένη στου κανόνε εμπλοκή. Εμεί δεν τη γνωρίζουμε όμω. Είναι απόρριτη. Ε, γιατί καθορίζεται από τον τύπο τη βομβίδα κορτού αν είναι να ριχτεί με το χέρι ή με εκτοξευτήρα, αν είναι να εκραγεί στο έδαφο ή στον αέρα. Υπάρχουν κανόνε. Εμεί δεν του ξέρουμε. Αυτή είναι απόρρητη και είναι καταχρηστικά απόρρητη, λέει η τσουκαλά. Α έρθει η ελληνική αστυνομία να διαψεύσει την τσουκαλά που το λέει ότι είναι καταχρηστικά. Γιατί εμπεριέχονται σε ένα σύνολο κανόνων επιχειρησιακών που όντω πρέπει να είναι απόρρητη. Αλλά καταχρηστικά έχουν βάλει και μία σειρά κανόνων που ακριβώ διασφαλίζουν την ασφάλεια του έστωλου προσωπικού τη ελληνική αστυνομία και όχι την ασφάλεια δικαίου, ούτε την ασφάλεια των, των ιδιωτών. Δηλαδή, όταν δεν ξέρει ότι παραβιάζει κανόνα εμπλοκή γιατί χτύπησε κεφάλι και δεν μπορεί να το αποδείξει στο δικαστήριο, ούτε πειθαρχικά μπορεί να το πεικαλεστεί. Και όλο τυχαίο δεν, δεν μπαίνει στι πειθαρχικέ έρευνε. Εάν γίνει πειθαρχική έρευνα, λέμε τώρα. Ε, εσείς το ξέρετε ότι ο δημιουργίτης ευθύνεται για, τη, ευθύνεται για τις πράξεις και παραλήψεις των μελών της δημιουργίας. Όταν λοιπόν σε μια πειθαρχική έρευνα κλείνει γιατί αχ, δεν τον ταυτοποιήσαμε παρά τις προσπάθειές μας. Γιατί δεν τον ταυτοποιήσαμε. Δεν Περιμένετε, σημα... δεν τον ταυτοποιήσατε. Εξαιρετικά. Πειθαρχικά υπεύθυνο είναι ο δημιουργίτης. Γιατί κλείνει η πιθαρχική έρευνα αφού αχ, δεν τον ταυτοποιήσαμε τον δράστη. Μη σώσεις να τον ταυτοποιήσεις. Σίγουρα υπεύθυνο είναι ο δημήριτης. Όταν δεν ξέρουμε γιατί είναι απόρριτο αυτό, η πειθαρχική έρευνα κλείνει και αρχιοθετείται. Δηλαδή καταλαβαίνετε πως κτίζεται σιγά σιγά όλο το, το οικοδόμημα της συγκάλυψης. Έχετε ακούσει κάποιο πολιτικό κόμμα, παράταξη, σύλλογο, σωματείο, οργάνωση να διεκδικεί την άρση αυτού του απορρίτου? Όχι, ε. Όχι. Δεν ξέρω. Αριστερό, ακροαριστερό, ριζοσπαστικά, αριστερό, σοσιαλιστικό, δεν ξέρω. Όχι, ε. Ούτε εγώ. Ούτε κάνω δικηγορικός σύλλογος. Ούτε κάνει φοιτητική σύλλογη. Πιθανότατα να το αγνοούν. Το λέω ως ελαφρυντικό, έτσι. Δηλαδή είναι τραγικό ότι δεν αντιδρούμε απέναντι σε όλα αυτά. Τι θα άλλαζε, ε, δεν ξέρω, ας αντιδρούσουμε και θα βλέπαμε αν θα άλλαζε κάτι. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε ότι δεν αλλάζει πότε τίποτα. Οπότε, ναι. Πολύ ωραία. Ε, πολύ ωραία όχι. Ναι, Είναι τέλεια, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι Αυτά που ναι, λέμε ναι, είναι καταπληκτικά. Ναι, ναι. Όχι, ναι. δεν θα στηρίσουμε. Και, και χαρέ θα έχουμε και λείπες τώρα. Έτσι είναι τα, τα πράγματα. Βέβαια μπορεί να μας ακούει κόσμο ο οποίος σίγουρα από τον κόσμο που μας ακούει έχουν δεχθεί πολύ αστυνομική βία. Και σίγουρα, στο, όχι σε αυτό το σύμπλεγμα, στην ισορροπία με την το κατά, το κατά πόσο η σχέση εξουσία ήταν υπέρ τους και κατά... νομίζω πλέον είναι, είναι... εμένα βοήθησε να δω λίγο πολύ πιο... Ε, να ολοκληρώσω κάπως το παζλ... Ε, και όχι μόνο για τι διαδηλώσει. γενικότερα... Ε... Μα είναι γενικότερα ακριβώς... γιατί εμείς τίνουμε ανθρώπινα... επειδή πολλοί κόσμος δέχεται αστυνομική βία... μέσα στο πλαίσιο μιας διαδήλωσης... τίνουμε να εστιάζουμε εκεί... άμα δεν είναι μόνο αυτό η αστυνομική βία. Ε, ξέχασα προηγουμένως τις σχέσεις εξουσίας, υπάρχει κάτι άλλο που καθορίζει το αν ή όχι θα διαρευνηθεί ένα περιστατικό, είναι η δημοσιογραφική κάλυψη. Εάν το περιστατικό έχει αυτό που λέμε ευρεία δημοσιογραφική κάλυψη, εκεί, γιατί η εικόνα της αστυνομίας και κατεπέκταση της κυβέρνησης είναι σημαντικό διακύβευμα, για τα μάτια του κόσμου έστω, αρχικά, θα διαταχθεί. Έρευνα. Και αν είναι σκανδαλώδε αυτό που έχει συμβεί, θα υπάρξουν πιθαρχικές κυρώσεις. Και ενδεχομένω και ποινικές. Θυμίζω το περιστατικό σε βάρος του Αλέξανδρου στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Άμεσα κινήθηκε και ο πιθαρχικός και ο ποινικό μηχανισμός. Άμεσα. Θυμίζω το περιστατικό στην καφετέρια στο Γαλάτσι... Όταν ήτανε, είχαν απαγορευτεί μια φασιστική και αντιφασιστική, ε, που κατέφυγαν οι αντίφα στην καφετέρια στο Γαλάτσι και έγινε ό,τι έγινε, οπότε δεν γινότανε για έναν πολύ απλό λόγο. Αυτό που έγινε στο Γαλάτσι έχει συμβεί επανειλημμένος στα εξάρχεια. Εδώ έχουμε δύο παραμέτρους. Εννοείς το ότι επιτεθόμαστε σε μια καφετέρια και ναι, σε αυτούς που βρίσκονται ναι, ναι, ναι, μέσα. Ναι, ναι γιατί... στους εργαζόμενους, τους ναι, ναι. θαμώνες. Εντάξει. Λοιπόν, το πρόβλημα στο γαλάτσι ήταν διπλό. Πρώτον, το γαλάτσι είναι μη γειτονιά Ο. του οποιοδήποτε πολίτη, θα λέγαμε, η κατοίκου της χώρας. Τα εξαρχιά όχι. Μεταξύ μας τώρα, έτσι. Ε, β' κατηγορία τώρα, εντάξει. Β, Δ, Ε και πιο κάτω. Ε, και στο γαλάτι υπήρχαν βίντεο τα οποία έδειχναν ότι μέσα στην καφετέρια υπήρχαν παιδάκια σε καρότσι. Ε, δεν γίνεται. Χάλαγε πολύ η εικόνα της ελληνικής αστυνομίας και πειθαρχικό είχαμε και ποινικό. Μια χαρά λειτουργήσε ο μηχανισμός, γιατί είχαν γίνει σκάνδαλα. Ε, δεν αρκεί να γίνει σκάνδαλο για να κινηθεί ο μηχανισμός. Αλλά αν γίνει σκάνδαλο, οι πιθανότητες. Ναι, εκτός και αν μπορεί να το διαχειριστούν επικοινωνιακά, με κάποιο τρόπο. Α, Όχι σε ας... αυτές τις περιπτώσεις. Σε αλλά... ανταποκριτές ξένου τύπου. Πάντα διενεργείται πειθαρχική έρευνα η οποία αρχιοθετείται. Ε, αυτό είναι όπως σας λέω ότι όπω αν είσαι μισθωτός δημοσιογράφος, θα στείλουμε ένα μήνυμα σεβασμού στον εργοδότη. Φυσικά και το διαρευνόμε μην ανησυχείτε. Εντάξει, ξαναπέφτουμε στις σχέσεις εξουσίας. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα... Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Σήμερα η Νατάσα θα είναι και DJ τη εκπομπή. Έχει ετοιμάσει εδώ μουσικάρες. Πέρα από όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε, που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα αλαφρύνουμε λίγο το πεδίο. Θα μας εξηγήσει μετά τα δύο κομμάτια που θα ακούσουμε back to back για ποιο λόγο τα επέλεξε προς ακρόαση. Το πρώτο νομίζω είναι του Λέοναρντ. Και έχουμε ένα που γράφει κάτι με δικαιοσύνη. Θα βάλουμε κι αυτό. Και... να σου πω, αυτό τη δικαιοσύνη δεν θα το παίξουμε κιόλα. Οι δύο πρώτοι στοίχοι αρκούνε. Εντάξει. Θα το. Έτσι. Άλλο μπορεί να το βάλουμε σε λούπα. <laughs> μη, σε παρακαλώ, μη μιλήσουμε μη, μη, <laughs> στη χώρα μου. Μη, μη τη δικαιοσύνη. Ηλιανοητέ. <laughs> σε παρακαλώ, ειδή μάθα η χώρα μου, σε παρακαλώ. Το βάλουμε σε λούπα. Δεν χρειάζεται το υπόλοιπο. Μπορούμε. Ε, λοιπόν, άρα πάμε να πάρουμε μία ανάσα. Θα αφήσουμε για το επόμενο διάλειμμα τον Bloody Hawk ή το άλλο που είναι λατινόφωνο. Ποιο θέλει να αφήσουμε, Δεν ξέρω. Θα δούμε πώ θα πάει η συζήτηση. Αφού το έχω διαλέξει με βάση το τι περίπου μπορούμε να συζητήσουμε. Οκ. Okay. Άρα θα ακούσουμε τώρα τα δύο πρώτα θα σίγουρα, ναι, γιατί έχουμε μιλήσει και θα μιλήσουμε μετά για τη δικαιοσύνη, την ποινική δικαιοσύνη θέλω επίσης να μιλήσουμε Ναι, ναι, ε, άρα σε πύρισε πέντε λεπτάκια είμαστε πάλι πίσω ε, Για πάμε with a shame. στο δεύτερο μέρος, θα πούμε, της εκπομπής. Πάντα ακούτε την εκπομπή Παρίας. Αδέλφια, αλλαίτες, πουλιά, είμαστε εδώ ζωντανά ε, για εσάς. Αναδεικνύουμε ό,τι μπορούμε, τα ζητήματα που μας απασχολούν. Σήμερα για ακόμη μια εβδομάδα εχουμε έχουμε back-to-back -back δύο βιλουπαρουσιάσεις. Μας πειράσετε και για ακαδημαϊκούς, αλλά γενικότερα αφού... Κάναμε και εμεί τη δικιά μας έρευνα, ώστε πράγματα, τα βιβλία που μας και ακοράτες Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο που συμβαίνει. Ε, αυτή τη εβδομάδα μιλάμε για, τη, για το βιβλίο «Η συστημική φύση της αστυνομικής βίας στην Ελλάδα». Έχουμε μαζί μας τη καλά και... Ε, ε, κάναμε να διέλουμε γιατί η κουβέντα είχε πάρει φωτιά Ακούσαμε πράγματα έτσι, τα οποία από τη μία θα πούμε ότι δεν μας ε, κάνανε και τρομερή έτσι, αίσθηση Αλλά πάντα στις καφενειακές κουβέντες που κάνουμε έτσι, Από εδώ αυτοί φταίνε, έχουν το πάνω χέρι, μπορεί να μας βαρέσουν Όταν τα ακούς με στοιχεία βάσει έρευνας ε, Και άκουσα από άνθρωπο που έχει κάνει μία... Ε, σοβαρή έρευνα ε, είναι λίγο διαφορετικά. Έχει μια διαφορετική βαρύτητα και σίγουρα ακούμε και πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε σκεφτεί ή δεν τα είχαμε συνδέσει καθόλου. Περνάμε στην Ατάσα να μας πει πρώτα για τις ε, μουσικές επιλογές ε, εκτός από την τελευταία γιατί ακούσαμε και το Λεοναρντ Κοέν. Ναι, ο Κοέν όταν το είχε γράψει ε, εντάξει, προφητικό δεν θα το έλεγες γιατί απλά απέδωσε αυτό που ήδη έβλεπε και σε βάθος χρόνου χειροτερεύει ο ζόφος. Το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε απέναντι σε αυτόν τον ζόφο. Και το ζήτημα που είναι, γιατί εδώ η απάντηση είναι φαινομενικά εύκολη, αντιστεκόμαστε, ναι, δεν το λέω ειρωνικά, ε, το ζήτημα είναι... Μήπως έχουμε ήδη ενστερνιστεί ένα μέρος του Ζόφου. Ή ο Ζόφος είναι ήδη μέσα μας. Έκανα μία ανοίξη στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής για το γεγονός ότι η υπόθεση του Νίκου Σαμπάνη ξεχάστηκε από τη συλλογική μνήμη. Σβήστηκε από τη συλλογική μνήμη ο Νίκος Σαμπάνης γιατί δεν λέγεται Παύλος Φίσας ούτε Αλέξανδρος Γρηγορόπουλο. Αυτό το Ζόφο... Τον δικό μας αντέχουμε να τον δούμε και να τον διαχειριστούμε. Ο ρατσισμός, όταν τον βλέπουμε εκ μέρους του ένστολου προσωπικού της Ελλάς, τον καταγγέλουμε και πολύ σωστά κάνουμε. Τον δικό μας ρατσισμό αντέχουμε να τον δούμε. Να θυμίσω ότι στο πονγκρόμου της Χρυσή Αυγή δολοφονήθηκε ο Αλίμα Μάναν μπαγκλαντεσιανός, Έμεινε. Αντέδρασε κανείς και δεν το είχα αντιληφθεί. Όχι. Όταν δολοφονήθηκε ο Λουκμάν, έγινε μία μόνο διαδήλωση από την Κέρφα. Συγκυριακά θα έλεγα γιατί ήταν πακιστανό και η Κέρφα έχει πολύ στενές σχέσεις με την πακιστανική κοινότητα. ναι Όταν δολοφονήθηκε ο δικός μας... που δεν το λέμε κάνουμε το επίθετο, γιατί είναι δικό μας, λέγεται παύλο. γίναμε αντιφασίστες. Μάλιστα, το δικό μας ζόφο αντέχουμε να τον δούμε και να τον διαχειριστούμε και να τον καταπνίξουμε. Γι' αυτό ήθελα το τραγούδι του Λέιον Ωραία. Ε... Φιλοσοφικό είναι το ερώτημα, μην αρχίσετε και απαντάτε, αλλά και να απαντήσετε δεν πειράζει. Ε, ναι. <σχελίδι> <σχελίδι> καλώς, ε, άμα, άμα μπαίνει σε λειτουργία και σκεφτώ, παίρνουμε το μήνυμα και προσπαθούμε να το μορφοποιήσουμε, καλό είναι για αρχή. Το, έβαλα και το κομμάτι, το ιταλ, Ιταλικό. Ποιο? Το Ιντι, το... Ε, το Ελποέμπλο Ουνίδο. Ναι, όχι. Ε, αυτό ε, είναι λατινοαμερικάνικο. Λατινοαμερικάνικο, okay. οκ. Ενωμένο λαό, λαός, δηλαδή η στίχη λένε ότι ο ενωμένο λαός δεν ητάται ποτέ. Ναι. Ο κατακαιρματισμένος λαός... Είναι η ε, έχει είναι αυτοκτονικός. Ητιμένος όχι, αλλά είναι αυτοκτονικός. Δηλαδή αυτό που βιώνουμε, και δεν, δεν μιλάω, μιλάω γενικότερα για το πολιτικό πεδίο στην Ελλάδα, όχι μόνο ε, τους επαγγελματίες πολιτικούς, τα κόμματα και τις παρατάξεις, μιλάω και για τα από τα κάτω, που είναι μύριο κατακαιρματισμένο. Ε, είναι αυτοκτονικό τώρα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή να καταγγείλουμε και να καταγγείλω πρώτοι του απέναντι, με αμέτρητα επιχειρήματα, ναι. Αλλά πόσο θα καταγγέλω τον ισχυρό εξουσιαστή επειδή καταχράται της εξουσίας του. Όταν εγώ είμαι συνειδητά τελικά εξαιρετικά αδύναμος. Γιατί είμαι κατακριματισμένος. Δηλαδή ζητάω τι από τον εξουσιαστή να αυτοπεριοριστεί. Εξορισμού δεν γίνεται να αυτοπεριοριστεί ο εξουσιαστής γιατί είναι εξουσιαστής και είναι αυταρχικός. Εγώ έχω δύναμη... Πού την έχω, πώς τη χρησιμοποιώ. Μόνο στο δρόμο διαδηλώνοντα. Ναι, εάν καταφέρω να κατεβάσω ένα εκατομμύριο κόσμο στην Ελλάδα και μισό εκατομμύριο στην Αθήνα το Φλεβάρι για τα Τέμπη, ναι, την έχω. Και πάλι είδαμε ότι ήταν ευραχυπρόθεσμο το αποτέλεσμα, γιατί ακριβώς η, εξουσί, η κυβερνητική εξουσία άρχισε να το διαχειρίζεται. Έπρεπε να κάνει απεργία πείνα. Ο Ρούτσι, για να υποχωρήσει η εξουσία. Ένας Αλβανός, όχι Έλληνας. Που, που... δέχτηκε και αλληλεγγύη από κόσμο. Ένας Αλβανός, ναι, ναι. ξαναλέω, και όχι Έλληνας. Καλούμαστε να διαχειριστούμε πράγματα μέσα μας. Δεν θα το επαναλάβω. Παρόλα αυτά, η εξουσία δρά εξουσιαστικά. Αυτό είναι κοινότοπο. Κάτι λέμε. Αν ξαναγυρίσουμε στο θέμα της αστυνομικής βίας με τη στενή έννοια του όρου, πέρα από το τι κάνει και δεν κάνει η ελληνική αστυνομία, πέρα από τον υποστηρικτικό δημόσιο λόγο εκ μέρους, ε, της εκάστοτε κυβέρνηση, ε, έχουμε την ε, πολύ προβληματική στάση ε, της εισαγγελία, των εισαγγελικών αρχών μάλλον, και του δικαστικού σώματος. Έχουμε, εδώ έχουμε πολλά προβλήματα. Πρώτον έχουμε ένα ιδεολογικό πρόβλημα, ότι η ε, τα άτομα από το χώρο της αναρχίας και πολλά άτομα που είναι αντεξουσιαστές ή αντεξουσιάστριες, για λόγους ιδεολογίας δεν προσφεύγουν στην αστική δικαιοσύνη γιατί δεν την αναγνωρίζουν. Επομένως, λείπει ένας μεγάλος όγκος εύλογων μηνύσεων που θα έπρεπε να υπάρχουν. Αυτό διευκολύνει το έργο από την απέναντι μεριά. Η εισαγγελία. Ε, επίσης, δεν γίνονται μηνύσεις από τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Για πάρα πολλούς λόγους που μπορούμε να τους υποθέσουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ε, επίσης δεν γίνονται και από τον πολίτη, από πολύ κόσμο για πολλούς λόγους. Ακόμα και για οικονομικούς λόγους. Έτσι. Σίγουρα μεγάλο κομμάτι είναι, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι Επειδή είναι, πολλές φορές είναι δυσβάσταχτη η δικαστική περιπέτεια ε, ε, Σύν του πολύ αργού ρυθμού της δικαιοσύνης Που λέει κάποιος θα ξοδέψω τώρα τόσα χρήματα Και ύστερα από κάπου, πόσα χρόνια και αν και τα λοιπά Άστο ρε παιδί μου Το αποτέλεσμα είναι ότι ε, Οι εισαγγελικές αρχές Επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτος Και αυτό όχι πάντα βέβαια Μόνο για σοβαρά περιστατικά, δηλαδή σοβαρούς τραυματισμούς. Οπότε, μάνι μάνι, ο όγκος των υποθέσεων που φτάνουν στα χέρια τους... είναι πολύ μικρός σε σχέση με το τι πραγματικά έχει συμβεί. Ακόμα και έτσι όμως, ακόμα και έτσι, βλέπουμε μία σαφέστατα μεροληπτική στάση. Ε, δηλαδή, στα περιστατικά που εγώ μελέτησα... υπήρχαν τρία περιστατικά όπου έπρεπε να υπάρξει αυτεπάγγελτη δίωξη και δεν υπήρξε. Το ένα ήταν σε μία διαδήλωση εκπαιδευτικών το 2019, τον Ιανουάριο, όπου ε, ε, ρίχτηκε κρότου λάμψη εξ όχι από μικρή απόσταση, εξ προκαλώντας πάρα πολύ σοβαρά εγκάβματα και χημικά εγκάβματα στην συνδικαλίστρια διαδηλώτρια, δεν ασκήθηκε αυτή η δίωξη. Παρανόμα. Εδώ η εισαγγελέα παρανόμησε και δεν μπήκε στον κόπο να μας εξηγήσει τίποτα. Ε, στην Χίο το Φλεβάρι του 20 έγιναν πάρα πολλά, πάρα πολλά αδικήματα εκ μέρους των αστυνομικών δυνάμεων. Δεν υπήρξε η εισαγγελική δίωξη αυτή Το ίδιο έγινε και στα Ιωάννινα ε, το, στις 17 Νοέμβρη του 2020, τότε που ήταν οι επαγορευμένες διαδηλώσεις, όπου υπήρξε απρόκλητη, σκληρή αστυνομική βία, με πολλούς, πολλούς τραυματίες, των οποίων κάποιοι σοβαρά τραυματισμένοι, ούτε εκεί υπήρξε εισαγγελική δίωξη αυτή ενώ θα, θα έπρεπε να είχε υπάρξει, ως νομικός το λέω. Αντιθέτω, ο εισαγγελέας κινήθηκε, αυτή για τα περιστατικά στα Ιωάννινα και στοιχείο, ασκώντα αυτεπάγγελτα δίωξη στου διαδηλωτέ. Ε, όσον αφορά στοιχείο, πρόσφατα έγινε η δίκη και αθώθηκαν όλοι. <coughs> Αυτό λοιπόν, παρότι τα περιστατικά ακριβώ είναι, ο όγκο είναι μικρό, βλέπουμε σαφέστατα. Σαφέστατα ήταν επίση το περιστατικό ε, της εισαγγελική διερεύνηση τη υπόθεση Σαμπάνη που υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο Πιλαιομιουδικών... γύρισε πίσω την τελειωμένη ειδικογραφία... λέγοντας είναι ελλειπής. Και τελικά μετά από αυτή την κίνηση... ολοκληρώθηκε η ειδικογραφία... και ασκήθηκαν μηνήσεις στους επτά ειδικού φρουρού που εμπλέκονται στο περιστατικό... και ασκήθηκε και μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας... κατά του τρίτου επιβάτης του αυτοκίνητο... που δεν είχε ασκηθεί αρχικά. Ε, και τώρα μην μπαίνουμε στις λεπτομέρειες, δηλαδή και εκεί είχε υπάρξει μια μεγάλη απροθυμία να κάνουν οι εισαγγελικές αρχές αυτό για το οποίο τις πληρώνουμε, λέω ταπεινά έτσι. Θα πει και ταπεινά κάποιος άλλος και ποιος ελέγχει τι εισαγγελικές αρχές. Κανείς. Ουσιαστικά. Ε, ουσιαστικά, τυπικά, εντάξει. Ε, το πρόβλημα το ξανασυναντάμε. Ε, επομένω ελάχιστα περιστατικά φτάνουν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Ακόμα και τα ελάχιστα που φτάνουν, οι δικαστές, και αυτό το ξέρουμε, έχουν μία εξαιρετικά επιική στάση. Δηλαδή, καταρχήν δεν τιμωρούνται οι δράστες, Τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου θα τιμωρηθούν... ...τιμωρούνται με ποινέ φυλάκισης... ...με αναστολή. Ε, έως και τώρα που μιλάμε... ...η μοναδική ποινή φυλάκισης... ...κάθερξης για την ακρίβεια... ...που ήταν εκτιτέα... ήταν αυτή που επιβλήθηκε στο Κορκονέα. Και θεωρώ ότι επιβλήθηκε... ...λόγω των... ...πολύ εκτεταμένων... ...ταραχών και επεισοδίων που είχαν προηγηθεί... ...και φοβήθηκαν... Μην ξαναπυροδοτήσουν νέο κύκλο ταραχών και επεισοδίων. Άλλη εκτιτέα ποινή δεν έχει επιβληθεί. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Έχουμε, ξαναλέω, ποινές όντως δύο ή τριών ετών με αναστολή και αυτές είναι ελάχιστες. Παραδείγματο χάρη τιμωρήθηκε, το περιστατικό του Αλέξανδρου στη Νέα Σμήνη, τιμωρήθηκε ο δράστη. Ναι, με αναστολή όμω. Θα μου πεις, θες φυλακή. Όχι, δεν θέλω φυλακή. Ισονομία θέλω. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας φοιτητή που γράφει ένα γκράφιτι στο Πολυτεχνείο να το επιβάλλεται ποινή 14 μηνών φυλάκησης χωρίς αναστολή για ένα γκράφιτι και ένας αστυνομικός να καταδικάζεται για βασανιστήρια εις βάρο του Αλέξανδρου στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Σε μία ποινή με αναστολή. Ισονομία ζητάω. Και όχι απαραίτητα να πάνε όλοι φυλακοί, γιατί δεν είμαι υπέρ της φυλακή. Το διευχειρνίζω. Αλλά δεν, δηλαδή όταν υπάρχουν 25 μέτρα και σταθμά, κανένα πρόβλημα, λέει Τσουκαλά. Αυτό δεν αποκαλείται δικαιοσύνη. Ας το αποκαλέσουμε όπως θέλουμε. Δεν το αποκαλώ καν αδικία γιατί δεν είναι ούτε καν εκεί ε, συμμετρικό. Δηλαδή είναι, δεν είναι τίποτα για την ακριβή, είναι λίγο χαοτικό. Αυτό. Δεν θα δώσουμε σε αυτήν την εκπομπή καινούριο όνομα στη δικαιοσύνη, σίγουρα. Να πάψουμε ε... να τη λέμε έτσι. Να ναι. τη λέμε δικαστικό σώμα ή οι δικαστές. Οι δικαστές. Ναι, γιατί... Ε, ε, ε, ε, η δικαιοσύνη είναι ένα όραμα. Στην πραγματικότητα, όπως λέμε, ισότητα ή ελευθερία. Ναι, ναι. Είναι ένα όραμα. Είναι μια έννοια. Ε, εδώ άμα βρώνεται, εδώ σέρνεται στο βούρκο. Το όραμα, η ελευθερια ειναι ενα οραμα ειναι μια εννοια εδω αμα βρωνεται εδω σερνετε στο βουρκο το οραμα η εννοια Τι μας φταίει η έννοια και το όραμα. Ας πούμε, οι δικαστές, ας πούμε, το δικαστικό σώμα. Τα δικαστήρια, ξέρω εγώ, ας πούμε... Έχουμε λέξεις. Ναι, υπάρχουν και γνωμικά αποφθέγματα που μπορούμε να πούμε γιατί τη δικαιοσύνη που είναι τυφλή και όλα αυτά τα χαριτωμένα τώρα. Τι γίνεται στην πραγματικότητα. Ε, ναι, μα δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή, δεν, δεν νομίζω ότι κάνουμε κάπου αλλού αυτή την αναλογία. Δηλαδή, την λέξη ελευθερία ή ισότητα. Δεν την προσωποποιούμε. Ποτέ. Εδώ ξέρουμε ότι προσωποποιείται και ταυτίζουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εμένα με ενοχλούσε πάντα. Όχι είναι σημαντικό αυτό. Είναι αρκετά σημαντικό ότι προσωποποιείται, λέμε, η δικαιοσύνη τι θα πει, ενώ μιλάμε για του δικαστέ. Για του δικαστέ οι οποίοι έχουν τι σταδιοδρομίε του, δηλαδή είναι ένα ολόκληρο πλέγμα τώρα. Μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Πολύ μεγάλο. Και λε, είναι άνθρωποι. Κομματικέ καριέρε, πολλοί από αυτού διαπλεκόμενοι, έχουν ξαναβγεί το παραδικαστικό κύκλωμα. Έχουμε, έχουμε δει πάρα πολλά. Έχουμε δει πάρα πολλά και, και τα, τα πιο ξεθάσει. πολλά αυτά που δεν έχουμε δει. Καλά. <laughs> Έτσι. Δηλαδή πολύ απλά υποθέτω ένας δικαστής η μία δικαστής μπορεί να, να εκβιάζονται είναι πάρα πολύ απλό ξέρεις δεν είναι τόσο δύσκολο παίρνει το παιδί σου ναρκωτικά λέω κάτι πολύ απλό και σε εκβιάζουνε απλό δεν είναι και εμείς λέμε είναι φασίστες μπορεί και να είναι ότι είναι ένα υπερσυντηρητικό σώμα, είναι σε, σε γενικές γραμμές. Ναι, αλλά είναι όπως πριν που έλεγα ότι δεν είναι η ιδεολογία το πρόβλημα, είναι σχέση εξουσίας και εμεί τα ρίχνουμε όλα στην ιδεολογία. Θα μπορούσε να σου έλεγε ο δικαστής, ξέρεις, έχω ένα θεματάκι με το παιδί μου και δεν γίνεται να πάω κόντρα. Λυπάμαι. Απλά. Υπόθεση εργασίας κάνω έτσι. Ναι, ναι. Γιατί μετά ναι, είναι και ότι οι διαπλοκές και οι διασυνδέσεις και όλα και οι κομματικές σχέσεις και η σταδιοδρομία είναι πάρα πολλά από πίσω. Αλλά είναι και αυτό για το οποίο δεν μιλάμε ποτέ. Ή είναι δεχομένως ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Είχε υπάρξει περιστατικό. Γιατί είχε πάει με τρανς. Έτσι. Ναι, είναι, ναι. Πολλά, είναι πολλά. Είναι πολλά. η προσωπική ζωή, παράλληλη ενδεχομένω παράνομη σχέση. Είναι, είναι πολλά στα οποία ένας δικαστής ή μία δικαστής μπορεί να είναι ευαλωτή. Και να μην είναι το κίνητρο ιδεολογικό. Από τις ερωτήσεις που μου έχουν κάνει να σας απευθύνω, έχεις πει κάποια πράγματα ήδη. Εγώ θα στις πω και, αν και τα σχολιάσει ήδη. Το ένα ήταν ότι ένα σχόλιο είχαν κάνει λίγο πιο πριν, ότι έτσι κι αλλιώς μονάδες καταστολής δεν είναι. Τι περιμένατε για τη βία που ασκείται στο, σε διαδηλωτή σε όλο τον κόσμο. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Α, αυτό, αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν είναι τόσο απλό διότι όταν δούμε, όχι στην Ελλάδα, γιατί αυτό που θα πω δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα, εάν δούμε στην, σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη, Παραδείγματος χάρη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία. Ε, την εξέλιξη, την ιστορική εξέλιξη της οικονομικής βίας βλέπουμε ότι έχει υφέσεις και εξάρσεις. Δεν είναι ότι ε, καταστολή είναι τι περιμένεις. Όχι. Όταν το δούμε σε βάθος φρόνου συνειδητοποιούμε το εξής. Σε περιόδους γεωπολιτικής ασφάλειας και οικονομικής ευημερίας... Η εξουσία, η, η, η κρατική εξουσία, μάλλον η κυβερνητική εξουσία, αρχίζει και εκχωρεί κομμάτια της εξουσίας τη στο λαό. Μιλάμε για κρατός δικαίου, μιλάμε για δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα. Γιατί, Γιατί θέλει να, δι, να, να συνεχιστεί η κοινωνική ειρήνη. Όλα πάνε καλά να έχουμε και κοινωνική ειρήνη, να πάνε ακόμα καλύτερα. Στις περιόδους αυτές, έχει εφαρμοστεί για δηλαδή δεκα... δεκαετία 80-90 χοντρικά μιλώντας, το λεγόμενο μοντέλο της ήπιας αστυνόμευσης. Όπου δεν υπήρχε ουσιαστικά αστυνομική βία, γινόταν μια στενή, ειλικρινή συνεργασία μεταξύ οργανωτών διαδηλώσεων και αστυνομίας και δεν υπήρχαν επεισόδια... Δεν γινόταν τίποτα, απλά γίνονταν διαδηλώσει. Και εάν, για να τα λέμε κιόλα, υπήρχαν μέσα στον όγκο των διαδηλωτών κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να ρίξουν μολότοφ π.χ., υπήρχαν ειδικέ ολιγομελείς αστυνομικές μονάδες σύλληψης, οι οποίοι έκαναν λεγόμενε χειρουργικές σύλληψεις. Ισχωρούσαν στο πλήθος, συλλάμβαναν Τις ηγετικές μορφές της ομάδας, χωρίς βία απλά, τους έβγαζαν εκτός πλήθους. Δεν άγγιζαν τους διαδηλωτές. Δηλαδή δεν είναι ότι είχε παραλύσει η καταστολή. Απλά ήταν πολύ, με πολύ χειρουργικές κινήσεις. Εξασφάλιζε ότι η διαδήλωση θα είναι ειρηνική και δεν παρέμβαιναν. Αυτό κράτησε περίπου δύο δεκαετίες. Όταν άρχισε αυτή η παγκόσμια ισορροπία να διασαλεύεται και άρχισαν πάλι να βλέπουν τις διεκδικήσεις των από τα κάτω ως απειλητικές για την καθεστική ατάξη, εκεί άρχισε ξανά να ανεβαίνει η αστυνομική βία και στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη η Γαλλία. Ε, ναι, ακριβώς. Εμείς εδώ δεν είχαμε αυτή την περίοδο. Γιατί σε εμά ήταν ακριβώς ότι δεν ηρεμήσαμε ποτέ, να το πω αλλιώ. Έτσι. Ε, επομένως όχι, δεν είναι ότι επειδή είναι καταστολή θα φερθεί καταστατικά Όχι, εάν έχει άλλους κανόνες και άλλες εντολές Γιατί περί αυτού πρόκειται Αν έχει άλλες εντολές, ξέρει άριστα να φερθεί αλλιώς Το ζήτημα είναι ότι εμείς δεν έχουμε ιστορικά μιλώντας άλλο σημείο να αφοράς. Σε εμά, η ελληνική αστυνομία έχει ένα πολύ βαρύ αυταρχικό παρελθόν και γενικά ως χώρα δεν έχουμε ένα σοβαρό σημείο αναφοράς σε μία, στην αστική έστω δημοκρατία. Ενώ η Γαλλία παραδείγματος χάρη, οι του Ηνωμένου Βασίλειο έχουν αυτά τα σημεία αναφοράς. Και πολιτισμικά τους είναι οικείο να γυρίσουν εκεί. Έστω και για λόγους αρχής. Τους είναι πολιτισμικά οικείο. Σε μας είναι πολιτισμικά ανίκιο είναι τεράστια διαφορά. Γι' αυτό δεν είχαμε αυτή την περίοδο της ήπιας αστυνόμευσης. Ποτέ στην Ελλάδα. Είχαμε απλώς ένα, μια συρρήκνωση, θα έλεγα, ένα ζάρωμα, αμέσως μετά την πτώση της Χούντας, μέχρι να δούνε που θα κάτσει η μπύλια, να το πω πολύ απλά, και το 1980, όταν είδαν ότι η μπύλια κινδυνεύει να κάτσει πάρα πολύ άσχημα στη ρουλέτα, είχαμε τρεις νεκρούς, σε διαδηλώσει. Αλλά εντάξει. Πολύ ωραία ε, το σχολείο σου πάνω και η απάντηση. Το επόμενο είναι πάλι το έχει σχολιάσει, θα σου το πω εγώ. Ε, μου γράψαν ότι είναι τόσα πολλά τα περιστατικά που έχουμε συνηθίσει το τέρας. Έχεις να σχολιάσει κάτι πάνω σε αυτό. Είναι πολύ σωστό και πολύ λάθος αυτό. Μάλλον Ναι. Δίνουμε να το συνηθίζουμε, αλλά η λέξη είναι λάθος. Ο αμυντικός μηχανισμός μας δεν λέγεται συνήθεια. Είναι αμυντικό μηχανισμός. Δεν αντέχουμε. Δεν αντέχουμε. Δεν συνηθίσαμε. Όταν βλέπαμε ό,τι βλέπαμε στη Γάζα, από κάποιο σημείο και μετά. Δεν κάναμε διαμαρτυρίες κάθε μέρα. Γιατί δεν αντέχαμε. Δεν το συνηθίζεις στο τέρας. Απλώς, απλώς, έχεις να ζήσεις τη ζωή σου. Την, την υπόλοιπη ζωή σου, πέρα από αυτό το κομμάτι... που ξεσκίζεται από αυτό που βλέπει ή που βιώνει... άμεσα ή έμεσα, πρέπει κάπως να ζήσεις αυτή τη ζωή σου. Δεν είναι δυνατόν αυτή η, η, η, η σκληρή βία... Να σε σαρώνει και να μην μπορείς να ζήσεις. Το «δεν αντιδρώ κάθε μέρα» δεν σημαίνει απαραίτητα συνήθισα και αδιαφορό. Σημαίνει αμήνουμε για να υπάρξω, γιατί αν δεν υπάρξω, πώς θα αντιδράσω κάποια στιγμή. Το ότι υπάρχει ένα κομμάτι που αδιαφορούσε και αδιαφορεί, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν μιλάμε όμως γι' αυτό. Μην μπερδεύουμε, γι' αυτό λέτε είναι σωστό και λάθος αυτό. Άλλο αμυντικό μηχανισμό μηχανισμός για να παραμείνουμε όσο μπορούμε όρθιοι και όρθιες και άλλο το «συνήθισα και δεν με νοιάζει». Εάν συνήθισα και δεν μενιάζει νοιάζει, όντως, σημαίνει ότι το αρχι... η αρχική μου εικόνα ήταν ψευδεπίγραφη. Ήτανε μίμηση, ήτανε μόδα, πιθανόν ηλικιακή ή του περιβάλλοντο στο οποίο κινούμουν, και μεγαλώνοντας βγήκε στο φως ο βαθύτερος εαυτός μου και πλέον είμαι κάτι άλλο, εντάξει. Ρωτάνε εδώ, ε, προχωράνε οι υποθέσεις έστω και γραφειοκρατικά. Έχεις απαντήσει τώρα πριν. Ναι. Ε, νομίζω ότι αυτό ε, έχω απαντήσει, ε, ε, ναι. Ε, να, απλώς προτείνω να πιούμε το αθάνατο νερό... Για να, για να προλάβουμε να δούμε τις εκβάσεις των υποθέσεων... που παρόλα αυτά προχωράνε... ενεστώς διαρκείας που λέμε... που λένε στα αγγλικά αυτό... ενεστώς διαρκείας. Ωραία. Ε, λοιπόν, αυτά ήταν λίγο πολύ... τα υπόλοιπα νομίζω ότι όλα είναι... εντάξει κάποιοι ρωτήσανε... αν και είπες δύο-τρία πράγματα για πριν... αν στο εξωτερικό είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα... Όχι, είναι χειρότερα πλέον. Λυπάμαι. Ε, στη Γαλλία... Το λέω, οι έχω ζήσει 30 χρόνια στη Γαλλία. Όταν τελείωσε αυτή η περίοδο στις ήπιας αστυνόμεφης και επανήλθανε στα βαχτα, ε, είναι σαφώς χειρότερα από ότι εδώ για δύο λόγους. Εκεί ε, οι αστυνομικές δυνάμεις είναι εξαιρετικά καλά εκπαιδευμένες και βαρύτερα εξοπλισμένες από ότι εδώ. Δηλαδή, εδώ έχουμε αναλογικά ίσως περισσότερους τραυματισμούς ε, όχι, έχουμε περισσότερους αστυνομικούς ανακάτοικου Αυτό ναι, νάξε, αλλά, λέμε τώρα για τις δυνάμεις καταστολής <laughs> ναι, ναι, ναι. Έχουμε αναλογικά Ίσως σε σχέση με τη Γαλλία δε, δε, Γιατί είναι δύσκολο να βρεις τα στοιχεία για να τα συγκρίνεις, πραγματικά Περισσότερους τραυματισμούς Σε σχέση με τον πληθυσμό Οι οποίοι όμως είναι ελαφρύτεροι Γιατί έχουμε Τις δημιουργίες Που βαράνε με τα κλόμπ λίγο Στα τυφλά Στη Γαλλία Δ Στη Γαλλία ακροτηριάζουν οι λάμψει που έχουν... γιατί έχουν πολύ παραπάνω εκρηκτικές ουσίες από ό,τι οι δικές μας. Οπότε ακροτηριάζουν χέρια ή πόδια εκεί που θα σκάσουνε. Στη Γαλλία οι πλαστικές σφαίρες τυφλώνουν... και οι αληθινές σφαίρες των Γάλλων αστυνομικών... σκοτώνουν κατά μέσον όρο δύο τον μήνα. Όχι μόνο σε διαδηλώσει, στην επικράτεια. Λοιπόν, νομίζω... Και επειδή η Γαλλία έχει και κάτι που στην Ελλάδα δεν υπάρχει, έχουν τα μέλη από τις πρώιν απικίες τους, εμείς δεν έχουμε, ευτυχώς δεν έχουμε αυτό το βάρος. Οι οποίοι τώρα ισχυρίζονται ότι είναι ίση με τους Γάλλους, αν είναι ποτέ δυνατόν. Φτάσανε στο σημείο και αυτοί, ε. ε. Εκεί υπάρχει κάτι που υπερβαίνει τον ρατσισμό. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μίσος. Τους... Δηλαδή, είναι, δεν είναι μόνο το ότι τους σκοτώνουν σαν να είναι κουνούπια, κυριολεκτό, δηλαδή είναι, είναι αδιανόητο. Είναι, θα πω ένα παράδειγμα. Είχε πράξει ένα περιστατικό, είχε σκοτωθεί ένας 26χρονος το 2016. Ε, σκοτώθηκε περίπου όπως ο Τζορτζ Φλόιντ. Δηλαδή, έγινε... Ε, Συλλήψη πισθάγκονα. Ναι, για να τον ανακινητοποιήσουν και πέθανε από ασφυξία. Ωραία. Έγινε η οικογένειά του, δημιούργησε ένα τεράστιο κίνημα. Το οποίο έγινε παγκόσμιο. Ωραία. Ε, Παρεμπιπτόντω, το 24 η υπόθεση αρχιοθετήθηκε. Δεν έφτασε ποτέ στα δικαστήρια. Το 19 όμως, το 16 σκοτώθηκε το παιδί. Οι χωροφύλακε που εμπλέκονταν στη, στη θανατηφόρα σύλληψή του παρασυμμοφορήθηκαν για αυτήν τη συγκεκριμένη σύλληψη. Αυτό το επίπεδο στην Ελλάδα ευτυχώς δεν το έχουμε. Είναι σαν να λέμε οι επτά ειδικοί φρουροί που εμπλέκονται στην δολοφονία Σαμπάνη. Πριν κάνει γίνει η ειδική, πριν δεν ξέρουμε τώρα, τώρα που είναι ακόμα εισαγγελική διαρεύνηση... Να παρασημοφορηθούν από την ελληνική αστυνομία για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι γενικά για το έργο του και την εκτέλεση τη αποστολή του. Πώ θα μα φαινότανε, Για αυτό σα λέω: Υπάρχει ένα επίπεδο που ευτυχώ εδώ δεν το έχουμε. Το πλησιέστερο ως προς αυτό σε εμά είναι η Τσιγκάνη, η Ρωμά. Αυτός ο νεαρός ε, το 2016 ήταν αλγερινός, ήταν γάλλος υπήκοος. Ε, γάλλος υπήκοος ήταν, oh. αλλά φυσικά ε, καταγωγή όχι, μαύρος, okay. λίγο, λίγο μαύρος, okay. λίγο πολύ πολύ μαύρος. Okay. Α, και αυτή η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων σίγουρα <laughs> για τη Γαλλία. Ωραία. Ε, Πάμε τώρα, στο μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι. Δεν ξέρω αν να κάνουμε διάλειμμα, επειδή μας έχει μείνει ένα τέταρτο, ένα 20 λεπτά Βάρα, ναι, πάμε. πάμε. Ε, λοιπόν, τι άλλο πιστεύεις ότι αφήσαμε και αξίζει να λεχθεί από, από όλα αυτά. Ε, ε, ναι, αφήσαμε το τι μπορούμε να κάνουμε. <laughs> καλά. Να πω τι θα Δηλαδή, ε, το βιβλίο, μεταξύ άλλων, ε, όπως λέω, Μία από τη, κατά τη γνώμη μου, από τα ενδιαφέροντα στοιχεία του είναι ότι ε, διώχνουν την ομίχλη. Αυτό που λέω, ο πρίγο του Κάφκα τρομάζει, επειδή είναι μέσα στην ομίχλη. Όταν φύγει η ομίχλη, βλέπει λες Εντάξει, ρε παιδί μου, ένα κάστρο είναι. Εντάξει, ναι, να φτιάξουμε μία σύραγγα. Αυτέ τι επάρξει μπορούμε να τι πάρουμε. Εάν το ρίξουμε, δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Ε, διώχνουν την ομίχλη. Οπότε βλέπουμε ξεκάθαρα τι έχουμε απέναντί μα, πώ λειτουργεί, τι είναι, τι δεν είναι και βλέπουμε και τα ευάλωτα σημεία του. Στα ευαλόντα σημεία υπάρχουν ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν... ...στα πλαίσια αυτού που εγώ αποκαλώ, και όχι μόνο εγώ δηλαδή... ...νομικός ακτιβισμός. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε μια πολύ κακή συνήθεια... ...ότι τον ακτιβισμό στο δρόμο θεωρούμε ότι είναι συνώνυμο του ακτιβισμού. Και ότι δεν μπορεί να πάει χέρι με χέρι με νομικό ακτιβισμό... ...διότι αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζει την αστική δικαιοσύνη... ...άρα μάλιστα... Εγώ θα πω πολύ απλά ότι οι λαμαρίνε στην πλατεία εξαρχίων πήγαν πίσω με νομικό ακτιβισμό. Προφανώς και είναι αναγκαίος ο ακτιβισμός στο δρόμο. Να βάλω ένα αστερίσκο. Ναι. Έχουμε θίξει ε, το πόσο πολύ βοήθησαν τα νομικά ζητήματα πέρυσι που κάναμε την εκπομπή για τα αεολικά πάρκα και είναι το τελευταίο ο τελευταίος δρόμος που ακολουθούν τα χωριά ναι. και τα βουνά για τους ανθρώπους, ότι το τελευταίο παίζουμε το παιχνίδι τους θεσμικά με δικηγόρους και μέσα από, το, μέσα από τους νόμους προσπαθούμε να ακυρώσουμε... Η εκτροπή του Αχελαιού πώς έχει αποφευκθεί. Έξι καταδικαστικές... Το παλεύουν πάλι, διάβαζα, αλλά έχουν ήδη έξι καταδικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή, αυτή η απαξίωση του νομικού ακτιβισμού διότι μπαίνει όντως στα γρανάζια του αστικού κράτους... εγώ να το ακούσω ιδεολογικά σε εγχειρίδια ιδεολογίας. Όταν είσαι πολιτικό υποκείμενο στο γίγνεσθε... και θες να επιφέρεις ρήγματα, ρογμές και αλλαγές... Ε, δεν ξέρω, αποφάσισε πού ακριβώς βρίσκεσαι... και τι αποτέλεσμα θες να έχουν η πράξη σου. Αν θες να εγγραφούν σε εγχειρίδια ιδεολογία. Κανένα πρόβλημα, respect. Αλλά ότι αυτό είναι μονόδρομος... και όποιος αποκλίνει από αυτό το μονόδρομο... δεν είναι πολιτικό υποκείμενο... να το συζητήσουμε κάποια στιγμή δημόσια... με όσους το ισχυρίζονται. Να πω παραδείγματα... Ε, η εμπλοκή των, ε, των ομάδων δράση... στις διαδηλώσεις... είναι εξόφθαλμα αντισυνταγματική και παράνομη. Εξόφθαλμα... Ως νομικός λέω ότι το δικαίωμα στην ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια είναι αυτό που λέμε νομικά απόλυτο. Δεν συγκρίνεται με κανένα και δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Η στρατηγική εξορισμού έγκυται στο να εμβολήσουν το πλήθος. Άρα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εξορισμού ή τραυματισμού στην καλύτερη περίπτωση. Το είδαμε στο πολυτεχνί... στην Πολυτεχνείο πολιζογράφου πριν από δύο χρόνια. Ε, τέτοιο μηχανάκι να πέφτει πάνω σε φοιτήτρια, μέσα στην Πολυτεχνείο Πολυζογράφου. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πού είναι μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Από φοιτητικό σύλλογο, από εργατικό σωματείο... Δεν λέω τα πολιτικά κόμματα, γιατί θα γελάσουμε. Μία προσφυγή. Θα μου πεις, μα έλα τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας, δες τις αποφάσεις που βγάζει θα πω ναι, τις βγάζει γιατί νομικά έχει περιθώρια να παίξει με τον νόμο. Όταν είναι ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια, οι λαμαρίνες της Ελληνικό Μετρό υποχώρησαν. Γιατί τους ζητούσαν κάποια αναρχοάπλητοι από τα έξαρχια. Αυτό είναι που δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος. Αχ, το Σύμβουλιο της Επικρατείας είναι της πλαδέν, δεν, δεν. Ναι, εξαρτάται ποιο είναι νομικά το διακύβευμα. Υπάρχουν κάποια τα οποία είναι μη διαπραγματεύσιμα. Το ίδια ένωμο αγαθό ήταν αυτό που τους ανάγκασε έξι φορές. Επίσης, η Ελληνικό Μετρο έχει χάσει τις προσφυγές. Κάναμε ποτέ κάποια προσφυγή για αυτό. Θα μου πει, θα βαράνε οι δημιουργίες. Ε, ναι, αλλά μπορούμε να απαλλαγούμε τουλάχιστον από τους μισούς. Λέω απλά ένα παράδειγμα. Πόσες φορές δεν έχουμε ε, α, αστυνομικούς, οι οποίοι καταθέτουν στο δικαστήριο εμφανώς ψέματα. Και φαίνεται από τα βίντεο. Πού είναι οι μηνύσεις για ψευδορκία? Ο εισαγγελέας που θα έπρεπε να το κάνει εφταπικέλθος δεν το κάνει. Ωραία ως εδώ. Α, αν δεν λέω να μην τον στείλουμε στο πειθαρχικό για να μην... Ωραία. Πού είναι η μήνυση για ψευδορκία? Έχεις αποδεχτεί την αστική δική; Είσαι κατηγορούμενος. Έχει δικηγόρο. Γιατί δεν το κάνει ο δικηγόρος σου. Αυτό λέει ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες κινήσεις. Διατάσετε την πειθαρχική αντί για ενορκή. Παράβαση καθήκοντος λέγεται. Παράβαση καθήκοντος και του ανώτερου αξιωματικού... που διέταξε παράνομα προκαταρτική και του αξιωματικού που την εκτελεί. Γιατί έχει αλλάξει το πειθαρχικό δίκαιο και δεν είναι πια υποχρώμενοι να εκτελούν παράνομη εντολή. Γιατί παλιά ήταν λίγο μια γκρίζα ζώνη. Τώρα είναι σαφέ. Δεν είναι να εκτελέσουν παράνομη εντολή. Ωραία, διατάσσεται πειθαρχική αντί για ενορκή. Δύο μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος. Εάν γινόταν συστηματικά, ελάτε να μου πείτε εμένα σε τρία-τέσσερα χρόνια από τώρα που μιλάμε, αν αυτή η πρακτική θα συνεχιζόταν. Σα λέω, αποκλείεται. Όχι γιατί θα φοβόντουσαν ότι θα καταδικαστούν. Αν και ποτέ δεν ξέρει. Η χαρτούρα και μόνο τη ηχαίνονται. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά: ακόμα και αν δεν μπορούμε να του καταδικάσουμε, μπορούμε να του ανοχλήσουμε, μπορούμε να του ζορίσουμε. Απ' τι να τους αφήνουμε στα σύννεφάκια του απειρόβλητου. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχει και άλλα. Τώρα δεν θα κάτσω να τα παριθμίσω όλα. Αλλά πραγματικά είναι σε πολλά σημεία που μπορούμε να κάνουμε νομικές ενέργειες. Και να πω κάτι. Ας τις κάνουμε ρε φίλε. Και ας τις χάσουμε. Ας τις, χάνουμε, ας τις κάνουμε και ας τις χάσουμε. Γιατί... Εδώ μπαίνει ένα πράγμα το οποίο επίσης με πληγώνει. Ότι όλοι οι αγώνες που κάνουμε από τα κάτω έχουν σαν όραμα το θα κερδίσουμε, θα νικήσουμε, πολεμάμε για να νικήσουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν είναι σαφές ότι σαρωνόμαστε από απανοτές ήτες, πάβουμε να πολεμάμε. Ναι, γιατί είναι προφανές ότι δεν θα νικήσουμε. Άρα γιατί να πολεμήσουμε. Σοβαρά, γι' αυτό πολεμάμε, γιατί νίκη; Α, δεν είναι υπαρξιακό ο αγώνα. Α, για το Δάφνο Στεφάνι πολεμάμε. Να το πούμε σε ένα θεωρητικό κείμενο, ιδεολογικό παρακαλώ πολύ. Να το δω διατυπωμένο ότι εγώ θέλω το Δάφνο Στεφάνι τη Νίκη, γι' αυτό πολεμάω και γι' αυτό ρίχνω από τη Μολότοφ μέχρι τη Σφαίρα ή οτιδήποτε. Κοροϊδεύω αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν είναι υπαρξιακό. Ωραία. Αν πολεμάμε για το Δάφνο Στεφάνι, ε, παύουμε να πολεμάμε όταν ακριβώ ισπράττουμε απανωτεσίτες και προβλέπουμε εύλογο ότι θα συνεχιστεί. Είμασταν αγωνιστές ποτέ πραγματικά, σοβαρά, όταν αυτό είναι το όραμα. Γιατί έχουμε μπερδευτεί. Ξαναγυρίζω στο να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Γιατί έχουμε μπερδευτεί έτσι. Με αποτέλεσμα να έχουμε παραλύσει πλέον, γιατί δεν βλέπουμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε. Με αποτέλεσμα να πέφτουμε σε καταθλίψεις, να διαλυόμαστε, εύλογα να διαλυόμαστε ψυχολογικά. Γιατί έχουμε μπερδευτεί τόσο ως προς το ποιο έπρεπε να είναι το όραμα και ο στόχος. Μιλούσαμε μία φίλη στη Λατινική Αμερική και επειδή εκεί έχουν μία άλλου είδους ωριμότητα, θα έλεγα, ως κοινωνίες από ό,τι εμεί. Γέλαγε η κοπέλα και μου λέει, ξέρει αυτό που λες, εμείς το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι λάθος. Λέω σοβαρά. Ναι, μου λέει, βέβαια. Ε, το βενσερέμο μου λέει πια, δεν το λέμε. Τι κοιτάζει εξτατικά. Και μου λέει, κάνουμε ένα λόγο πέγνιο. Λέω, δηλαδή, μου λέει, το βενσερέμο που σημαίνει στα ισπανικά «θα νικήσουμε». Μου λέει, το έχουμε σπάσει σε δύο λέξεις. «βεν», «κόμμα», «σερέμος» με es, Που σημαίνει στα ισπανικά «έλα». Θα υπάρξουμε. Και μου λέει, έχει πλάκα του χωρίς δεν το ξέρει ε, είπε το ίδιο πράγμα. λέω, ε, άρα έχουμε δίκιο. Αν εσείς στη Λατινική Αμερική και εγώ στην Ελλάδα, ας πούμε, σκεφτόμαστε... Σκεφτόμαστε, αντάξει, κοροϊδεύω. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί το έχουν ήδη συνειδητοποιήσει αυτό. Και έχουν αλλάξει και το σύνθημα. Γιατί κατάλαβαν την παγίδα αυτού του σύνθηματος. Το οποίο ακούγεται ηρωικό... Όλα, μια χαρά... Έτσι, δεν θα το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν σου, δεν, λέει, ήρωες. δεν σου λέει τι κάνεις όταν εξ δεν βλέπεις πιθανότητα να νγύσεις. Αυτό δεν λέει εκείνο το σύνθημα. Και εμείς αυτό ζούμε τώρα. Στο τώρα καλούμαστε να δράσουμε. Όχι στο φαντασιακό, ηρωικό κάτι. Οι συνθήκες και... Ναι. Άρα, όχι Πρέπει να αντέξουμε και να συνεχίσουμε να παλεύουμε... όχι γιατί θα νικήσουμε ντε και καλά... αλλά μπορούμε πρώτα απ' όλα να υπάρξουμε. Εντάξει. Τα είπες όλα, νομίζω. Φτάσαμε σε μεγάλο βάθος, πραγματικά. Ε, δεν μιλήσαμε μόνο με... Τους εξατειλήσαμε, τις εξατειλήσαμε, εντάξει. Θα καταφέραμε. Όχι, δεν ήτανε. Δηλαδή φτάνουμε... Πραγματικά σε και σε ρίζε, οι οποίες πολύ δύσκολα και στο δημοσιολόγο υπάρχουν τέτοιες κουβέντες και στο πολιτικό χώρο π.χ. που αν γίνονται πολύ δύσκολα αυτές οι κουβέντες Το ξέρω ε, Και κανένας δεν θέλει να... Δηλαδή όλοι θέλουμε να μιλήσουμε για ανθρώπους του παρελθόντος, για ήρωες Ακριβώς. Πάντα ψάχνουμε στα μνήματα όταν δεν έχουμε να πούμε κάτι για το τώρα ναι. Ε, και γενικότερα αυτές οι κουβέντες είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ανθίσουν όσο και δύσκολα δηλαδή όπω ο Μάγκο έλεγε ότι θα, όσο και να χάνουμε θα πολεμάμε, έτσι ε, εσύ μαζί με αυτό από, με το Βεντσερέμος ότι για να υπάρξουμε είναι είναι ρίζα φτάσαμε πιο βαθιά νομίζω δεν έχει Όχι, και νομίζω. σίγουρα εγώ δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό Επειδή τάξη, και το λογοπαίγνιο Και ότι οι άνθρωποι εκεί στη Λατίνική Αμερική Που τόσο κοινά πράγματα έχουν περάσει Με δικτατορίες κατευθυνόμενε, ναι. Έχουν περάσει βασανισμούς Έχουν, έχουν χαθεί πληθυσμοί έτσι εκεί. Ε, Είχε γίνει στον Πένος μία εκδήλωση Όπου κάλεσαν ε, άτομα που είχαν βασανιστεί από τις Χούντες, με το εξής αίτημα. Δεν θέλουμε να μας πείτε τι έχετε περάσει. Αυτά τα ξέρουμε. Θέλουμε να μας πείτε, γιατί το κρατήριο ήταν νέα γενιά, να πείτε στη νέα γενιά τι κερδίσατε από τα βασανιστήρια που υποστήκατε. Τι θετικό αποκομίσατε από τα βασανιστήρια που υποστήκατε. Είναι να βήμα μπροστά σε σχέση με μας αυτές οι κοινωνίες. Έτσι, δεν ήταν το ηρωικό σε προσκυνό στο όνομα της οδύνης σου. Είναι έλαφερε μας κάτι θετικό από αυτή την οδύνη, την οποία σεβόμαστε φυσικά. Γιατί χρειαζόμαστε κάτι θετικό για να πάμε παραπέρα. Δεν μπορούμε να μένουμε καθυλωμένοι στην οδύνη και το ηρωικό παρελθόν και δεν μπορώ να συνεχίσω τώρα... υπόθηκαν συγκλονιστικά πράγματα... όπου έκλαιγαν και αυτοί που ήταν στο πάνελ... και οι νεολαία στο κροτήριο Έτσι προχωράνε οι κοινωνίες, πιστεύω. Πιστεύω. Λοιπόν. Ε, πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Ήταν πολύ δυνατή όλη εκπομπή. Θα την ξανακούσω προφανώς... Ε, Πάλι από την αρχή, ε, θα κλείσουμε, το λέω, θα τα πω ένα-ένα, θα κλείσουμε με το Bloody Hawk και με το κομμάτι που έχει επιλέξει τη Τζέινα για σήμερα. Ναι, ε, ναι. Γιατί το επέλεξες, έχει κάτι ε, να πει. Ε, ναι. Όταν γίνεσαι καθρέφτης αυτού που καταγγέλεις. Ωραία. Ε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στον Βαρία. Εγώ ευχαριστώ, γιατί μου δώθηκε δυνατότητα να πω μερικά πράγματα. Ε, Ήταν εμπειρία η σημερινή εκπομπή. Εγώ θα το πω αυτό. Ε, λίγες φορές μου δίνεται και μένα η δυνατότητα να ακούσω πράγματα, να, να συμπληρώνω και εγώ παζλ σε μένα όχι μόνο ιστορικά. Γιατί είναι ωραία όλα τα πράγματα και στην προηγούμενη θεματική κάναμε μια θεματική για ένα βιβλίο για την Έμα Goldman Ωραία πράγματα, άκουσα ναι, ιστορικά, ναι. τρομερή προσωπικότητα την οποία, ξέρεις, ήταν γυναίκα και δεν ακούγονταν πολύ πριν από δύο δεκαετίες. Ε, αλλά αυτά τα πράγματα που συζητάμε για το τώρα είναι πολύ δυνατά. Και γενικότερα, επειδή μέσα η κουβέντα μα περιέχει από η κουβέντα μα, όσο από τα περισσότερα που είπες είπε, κομμάτια και αυτοκριτική και αυτοκριτική γενικότερα για ανθρώπους για. Καναστοχασμού, θα έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Που είναι G. Κάποιοι λένε, Ωχ, τώρα πάλι τι θα έχουμε αυτό. Α, σε αύριο ή Σάββατο πρωί είναι θα τέτοιο. Στο επόμενο προγραμματικό συνέδριο θα τα συζητήσουμε, σύντροφε. <laughs> λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά ε, Θα μοιράσουμε το ηχητικό εκεί που πρέπει θα το λάβεις και εσύ ε, Όπως ξέρετε έχουμε πει ότι Στην καδά θα το στείλουμε Σίγουρα και στο Υπουργείο Εντάξει. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης που μίλησε αυτόν τον καιρό πάρα πολύ Για την Κρήτη και για τη Λεβεντογένα με τα όπλα και για όλο αυτό το Κάλε ανακάλυψε ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κρήτη με τη βία και τα όπλα ε, δεν ε, Συγγνώμη δεν θα κρατηθώ στον 114ο μήνα τη συνολική θητεία του σε αυτό το Υπουργείο ανακάλυψε ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κρήτη. Yes. Σα παρακαλώ. Ο οποίο εδώ να πω, επειδή τον παρακολουθούμε, παρα... όπω μα παρακολουθεί, τον παρακολουθούμε χρόνια, από την πρώτη του θητεία του σοσιαλιστή στο Πασόκ, έλεγε ότι οι παιδιά, εντάξει, τα παιδιά που ρίχνουν καμιά μολότο και βάζουν κανένα γκαζάκι, δεν είναι τρομοκράτε. Τα παιδιά αυτά είναι ζητήματα παιδεία. Πρέπει να του μιλήσουμε, είναι τα παιδιά μα. Έτσι έλεγε τότε. Και τώρα λέω ότι, παιδιά, όποιος τον πιάσουμε με έμφλεκτο υλικό είναι τρομοκράτης. Ε, τώρα μην ανοίξουμε αυτό το θέμα, <laughs> είναι εντάξει, άλλη είναι. κομπή. Είναι, ναι, ναι, ναι. Ε, ανάλογα με το προφίλ του ποιος κρατάει το έμφλεκτο υλικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και... Τι να πούμε, ευχαριστούμε και για το κοινό που ήταν εδώ σήμερα μας άκουσε, εναγωνίως. Ε, και όπω γνωρίζετε... Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν ότι και για ανθρώπους ε, που δεν έχουν τη δυνατότητα για το βιβλίο θα στείλουν μήνυμα στην εκπομπή. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Ε, ευχαριστούμε για όλα σήμερα. Και Αν εγώ δώσε. ευχαριστώ για όλα. Καλή συνέχεια. Κλείνουμε με... Bloody Hawk. Bloody Hawk. Πάμε. Έξι το πρωί, εξετάστική όσοι είναι η θοσερή Χρωστάω ακόμα πολλά στην κολοσχολή. Και λέω να παναδώσω μήπω δώσω τη χερή Μένω στην Ξάνθη, άρα η Κομωτινή. Δεν είναι και μεγάλη διαδρομή Στις 7 το πρώτο λεωφορείο αναχωρεί Θα ακούσω στο δρόμο δύο μαλακίες, στις 8 θα είμαι εκεί Είμαι ok, όχι άδικα Ο κόσμος λέει ότι σ' άρωσα Το tour μου έγινε sold out, το δίσκο μου τον αγάπησαν Κι αν μη τι άλλο έβγαλα πολλά χιλιάρικα Επιτέλους πάω σε νέα πόλη Με νέο σπίτι, νέο πορτοφόλι Κι αφού για νέα κομμάτια όλη Η μπολιά κρατάει και το όνειρο δεν τελειώνει Πίσω στο θέμα μας, έξι και 11 Έβαλα στην τσάντα δυο μολύβια που είχα εύκαιρα Άνοιξα μια κούτα από κάτι παπούτσια και βγαλα Δυο τσαλακομένα πενιντάρικα και έφυγα Έφτασα στο κτέλ νωρίς, Ακόμα δεν ξημέρωσε, θα θαρρής Καθόλου δεν με χάλασε Θα πιω τον καφέ που δεν ήπια σπίτι Χωρίς άλλη φασαρία Χωρίς να ενοχλεί κανείς Η ατμόσφαιρά χρώμη Πίσω από τον μπάγκο με τις μήχανες, καφέ είναι καθιστή τα 50 χρονοί Σηκώνεται μόλις με δει το μάτι τη Κι εγώ χαμογελώ γιατί θα είμαι πρώτο πρώτος τη της Ένα νέσα χτύπη το γλυκό παρακαλώ Και στη γυρίζω το βλέμμα χωρίς να θέλω Και βλέπω ένα κολόγερο στα δυο μέτρα από εδώ Με ένα σκατοπουκάμισο και ένα παλιό καπέλο Ομολογώ πω το συχάθηκα, τι στον Πούτσο θέλει πρώηνιάτικα. Εν μεταξύ βγάζα από την τσέπη μου το ένα πενιντάρικο και το πετώ διστακτικά στον πάγκο σαν να Ένα εικοσάρικο και κέρματα και τάλιρα Μάζεψα τα ρέστα όσο μαλάκα Μαγνατεύει Τα έκανα μια μπάλα, τα τσαλάκωσα και τα βάλα όσο πιο βαθιά μπορούσα με στη δεξιά μου τσέπη. Πιάνω τον καφέ μου και ο παππού με ξανακοίταξε. Το μου γύρισε, την πόρτα αναζήτησε. Έκατσα στο πρώτο τραπεζάκι, έκαψα ένα τσιγάρο και σκεφτόμουν να τον μπούστα που με σύγχυσε, ο γαμιμένος κοιτούσε τα λεφτά μου τα πήρα με τον κόπο μου μαγιά μου δεν έκλεψα κανένα, πούστε εγώ δεν έκλεψα κανένα δεν είμαι πρεζάκια συζητιάνω σαν και σένα είδες ένα δύνατο τυπάκο με γυαλάκια και νομίζες απλά θα με φερμάνεις δρεμαλάκια. αυτά σκεφτόμουν κι άλλα τέτοια με το νου μου όσο κοίταζα με τρόπο με την άκρη του ματιού μου η σκέψη μου διακόπηκε από τρόμο Προς το μέρος μου έρχεται άλλη μόνο και μόνο Μόνο και να θέλεις δρεμαλάκα να με κλέψεις Θα σε κάνω να μην μπορείς να προφέρεις λέξεις Κι αντεγάμι σου <χω> ναι. λοιπόν. Είπε καλημέρα, κούνησα τα βλέφαρά μου Και κλείσα τα λεφτά μου στα δάχτυλά μου ότι σαν μπορεί να κάτσει, αν έχω λίγο χρόνο, και σήκωσε την πρώτη καρέκλα. Απ' τα δεξιά μου τα χέρια του ήταν μαύρα, τα δόντια του ήταν σάπια. Τι κάνω εγώ εδώ με αυτόν τον άντρα, με κοίταξε στα μάτια. Πήρε μια ατσούπαλη ανάσα, άνοιξε το στόμα του και είπε: Δεν είμαι κλέφτη, δεν είμαι ζητιάνο και αλκοολικό. Σε λάθη και στη ζωή κατέληξα φτωχό. Δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Κι α το κάνω, προφανώ απλά δεν έχω ένα ευρώ για να γυρίσω. Στο χολτιό έχω ξεμείνει. Με κάπου δύο μέρες εδώ και έχω ξεμείνει Δύο μέρες μένω όπου βρω στην ευχή Άλλη μια λόγο αυγή Άλλη μια μέρα που ξεμένω στη ζωή Ξα το πορτοφόλι που ένα γκέρμα. Υποτιμητικά του είπα καλημέρα. Κι ενώ σκεφτόμουν πω το πήμα δεν συγκίνησε, αυτό με κοίταξε και λύγησε. Δάκρυα στο μαύρο πρόσωπο του, καταγγειλά σαν νερό. Εξειδα χρονών χρονότυπο, παταρούσε, σαμολό. Είπε αγόρι μου, δεν έχω άλλα λόγια, ευχαριστώ. Και εγώ σκεφτόμουν τι αξία μπορεί να έχει ένα ευρώ. Μπήκε με στο χέλ, ξαλά να κόψει εισιτήριο <συνθύντρια> Ω αυτό το παράθυρο, κοιτούσε τη μορφή μου. Και μου δώσε ρε στα 20 λεπτά Ήταν το πιο ακριβό 20 λεπτό της ζωής μου Φίλησε τα βρώμικα μου χέρια Ενώ από τη μεριά μου η απόλυτη συγκή Τα πόδια μου κόλλησαν και το στόμα μου παγώσε όλη τη ζωή μου Δεν έχω νιώσει τόση τροπή Γιατί εγώ που έχω γεννηθεί στη λάσπη και το χώμα Εγώ που έχω φάει τόσο πόλεμο σε όλα Εγώ που μάτωσα για να μην κρίνουν τα μούτρα μου Μόλι μίσησα κάποιον από τα ρούχα του εγώ που ζούσα στο περιθώριο χρόνια Που επιζούσα με δανεικά μακαρόνια Που μόνο το καγό του κόσμου σας φοβόμουνα Είχα γίνει όλα αυτά που συγγενόμουνα Μίσησα το χαζό μου μυαλό γιατί είχε δράση με έναν τρόπο κατασκότεινο Σήμερα έδωσα το μίσος μου σε κάποιον Κι αυτός μου γύρισε πίσω ένα χαμόγελο